Ο συνήθω μετά τι 8, κάθε Σάββατο με το φουλ του άστρου γίνεται τη Κακομύρ ο χάρτη μέσα. Και το Google που έχω εδώ για να βλέπω έχει κοκκινήσει. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό από όλη την Ευρώπη που μα ακούνε, από την Κύπρο, από την Αυστραλία. Θα τα πω τα μέρη μετά διότι είναι συγκινητικό. Φουλ του άστρου, καχάιζόντιγκερ. Αλλά μπεδούκα τέσσερα τελεία κομψά βράδυ Μη φύγει κανεί μαζευτείτε, θα περάσουμε καταπληκτικά, η βραδιά είναι ωραία και θα πούμε πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρω τελευταία τι συμβαίνει. Κάθε εβδομάδα μεσολαβούσεις της μίας εκπομπή μέχρι την άλλη γίνονται τέρατα και σημεία στην καθημερινότητα και το ψυχασενές χρώμιο εδώ ως συνήθως επαλήθευεται, τουλάχιστον στο 90%. Καλησπέρα μου στη στην παρέα που μας ακούει πιστά και φοβούνται λέει διότι αυτή η μουσική είναι πολύ έντονη και πολύ ξέρω εγώ α, τρομακτική. Για να μιλώ τα κράτη από τα οποία είναι οι φίλοι οι πιστοί που μα ακούν εδώ, αλμπέντο14.com και τα Σάββατα το βράδυ την εκπομπή του κυρίου Καρν Χάιζ Ζώτιγκερ, του Άστρου, ο χάρτη, όπω έχω τώρα ο ελληνικό, έχει κοκκινήσει όλο από την Κύπρο, από την Κρήτη, από την Ρόδο, κεντρικέ κυκλάδε, Δωδεκάνησα, Πελοπόνισσο, Στερεά, Κέρκυρα, Η Μαθία, Μακεδονία, Βουλγαρία, του ηρετισμού μα. Ε, στην Ιταλία στους φίλους μας Στην κεντρική Ευρώπη Στις Αζόρες εκεί έχουμε κάποιους τρελούς Στη μέση του ωκεανού μας ακούνε Έχουν ξυπνήσει από το νότιο ημισφαίριο Και μας ακούνε που είναι μαύρα μεσάνυχτα Την καλή μέρα μας που ξημερώνει Το Ενωμένο Βασίλειο. Σα ακούνε από τη ζώνη τη Γαλλία. Δυζώνη, εντάξει. Παράπονα τα διαβάζω Θα τα πούμε Θα τα πούμε όλα Καλησπέρα Κάρολε Καρλίτο για τις φίλε σου Καλησπέρα καλησπέρα καλησπέρα Ακούτε Albedo 14 Εκπομπή Φουλ του Άστρου Έχω πάθει ένα πράγμα την εκπομπή του Σαββάτου Πάμε να την και τους Δευτέρας και την Λοιπόν κοιτάξτε να δεις α, α, Αρχίσουμε από αυτό για να μην χάσουμε τη ροή Μετά των πραγμάτων που έχεις να πεις πολλά Και είναι πάρα πολύ στο κόσμο είδες, είδες και το χάρτη είναι live google Έτσι. map αυτό Από το δορυφόρο Τον οποίο χρήσω πληρώνω Αλήτη διότι Μου έριχνε το σύστημα Και πάμε και ανεβάζουμε τη, τη, τη χωρητικότητα Δηλαδή Σε παρακαλώ πάρα πολύ Λοιπόν ε, να πούμε εδώ ότι όπως ξέρετε όλοι Γιατί έχει φανατικό κοινό το άτομο αυτό εδώ πέρα Έχει πάρει κι άλλη μια εκπομπή Την κάνει τη Δευτέρα από ένα άλλο στούντιο μόνος του Πιο χαλαρός, πιο έτσι Με τις μουσικές του τις περίεργες Βάζει και τα ρλέγκα, Ξέρετε τέτοια πράγματα ε, Και λένε τώρα οι φίλοι Ήδη στο chat που γίνεται Τις κακομύρ Δεν ο... το παρακολουθώ όμως, στο τσάτ Όχι, στα μην... ενημερώνω εγώ, για να μην διασπάσετε ναι. Ότι είναι κοντά, λέει, το Σάββατο Δευτέρα, σε ευχαριστιούνται Ενδιαμέσω είμαι κι εγώ την Κυριακή και χώνομαι. Έτσι. Λοιπόν, και μετά λέει μέχρι το άλλο Σάββατο είναι πολλές ημέρες που έχουν. Ε, ε, Πώ να το πω, στέρηση. Ναι, Θε να βάλει και. Το παιδί δουλεύει και όλα παιδιά. Κοίταξα, Δεν κάνει δηλαδή, δηλαδή. μόνο ραδιόφωνο που πάμε, το γουστάρει και Πάμε είδε λίγο να γινετά. τα πάρουμε από την αρχή. Παρακαλώ, λίγο. κυρία μου. Ε, καταρχήν η συμμετοχή του κόσμου είναι συγκινητική. Και νομίζω για ένα χόμπι, γιατί στην πραγματικότητα εδώ την τρέλα μας κάνουμε. Ε, βέβαια. Ωραία. Με την καλή έννοια. Είναι μια συγκινητική προσπάθεια τόσο και από σένα, γιατί κάθε τρεις και λίγο σε έχω καταστρέψει, θα σε κάνω σαν την Ελλάδα, θα πάω για χρεοκοπία, να δώσουμε και μια είδηση. Αφού ξέρει ότι εγώ είμαι εδώ μέρα νύχτα, 24 <συσκύνω> ώρε σκυλί μαύρο, ρε. δεν κολώνω. Λοιπόν, λοιπόν, ε, από, το, από το τέλος, από το τέλο του μήνα, μετά τι 28 ή 29 του μήνα, ε, επειδή θα είμαστε κάπω πιο λάσκα, ε, συζητάμε κάτι με τον Γιώργο. Έχει κάποιε ενστάσεις αυτό. Τα παπάρια μου εγώ τα δικά μου. Ε, θα σου. Ναι. Γιατί βάζει σάλτσα παπάρα μέσα στο μήκο τέτοια έτσι, πράγματα. Έτσι, το μπουτάζει, Γι' αυτό παχαίνει μπαγκάζα. Τι να κάνω, ε, ναι. Τι στεγνά πράγματα. Ε, λοιπόν, ναι, ναι, λοιπόν. αλλά είδε εγώ πώ είμαι. Ε, λοιπόν, Εσύ είσαι σαφέ τα τουλάχιστον. Ναι, λοιπόν. τε κενό. Ε, Εμεί τι λέμε, λέμε καταρχήν ότι. Ε... Λοιπόν, δύο λεπτά να πω στου φίλου: Μην πλακωθείτε και ρωτάτε τώρα τι θα γίνει, χρεοκοπία σε αυτά. Μισό λεπτό. μισό λεπτό να πει τα προκαταρκτικά. Μισό λεπτό που σε τι είναι αυτό το πράγμα. Συγκινημένο είμαι βέβαια. Αλλά τέλο πάντων, μισό λεπτό, κάντε μια κράτη. Λέγε. Λοιπόν. Ε, οπότε ε, έχουμε πολύ σοβαρή πιθανότητα να βάλουμε μια ενδιάμεση για να μην έχουμε και πολύ στερετικό σύνδρομο γιατί δυστυχώ και στερετικά. Δηλαδή να κάνει τρει εκπομπέ στι ναι, πρώτε Αλλά θα κάνουμε μια έκπληξη. Δηλαδή, για να μπα και σε έχω ψυχανεμιστεί έκληξη... Τετάρτη βράδυ, Δεν ξέρω αν θα είναι Τετάρτη βράδυ ή πρωί, Θα δούμε πώ θα γίνει, θα δούμε πώ θα το φτιάξουμε. Όχι πρωί, μόνο Θα δούμε, θα δούμε, θα, δούμε θα, θα δούμε. Πρωί μόνο για μαγειρέματα είναι καλτσοδέτε, τέτοια πράγματα. Ας πούμε. Λοιπόν, mm. Θα τα κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να κάει, δεν θέλω να κάει. Θέλω να έχουν στέρηση, να σε πει... γουστάρουν και να σε περιμένουν. Αυτή η. Ε... Επειδή αυτή η περίοδος ε, και ιδίω με τις εκλίξει, δεν νομίζω ότι θα τα προλαβαίνουμε τα γεγονότα. Ε, ίσως, λέω ίσω μια τρίτη εκπομπή να είναι επιβεβλημένη Ωστόσο θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Πρέπει να δούμε και εγώ, δε, εδώ... Για να μην κουράσει γιατί ναι. τρέχει όλα να είμαστε ελιχνή, Για δεν κόβει τη Δευτέρα. Ναι. Και να κάνει Τετάρτη Σάββατο και το ναι. κομμάτι το χαλαρό που κάνει τη Δευτέρα ναι. συν ό,τι άλλο έχει προκύψει ναι. να τα κάνει ένα πακέτο την Τετάρτη. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Η τσάπα του γιου. Θα, Η τσάπα δούμε. Του γιου. θα δούμε γιατί καμιά μέρα θα γυρίσω σπίτι και θα βρω κανένα διαζευτήριο στην πόρτα. <laughs> ναι, και δεν θα φταίει κανεί. Και ξέρει, και οι γυναίκε τι κάνουν συνήθω. <laughs> Μα αυτού του αλίτε λέει που κάνει παρέα παρασύρουνε και θα την πληρώσω ναι. εγώ. Θα την πληρώσω εγώ Ωραία Λοιπόν δεν είμαι ένα φωτώνω με διαζύγια αλλωνών εγώ Λοιπόν Είμαστε εδώ Σήμερα καταρχήν ε, Θέλω να ξέρετε κάτι Προτού ξεκινήσω Επειδή έχω έρθει λίγο αφιονισμένος Αφενός ε, Από την άλλη ε, Αυτή η εκπομπή δεν κάνει δημόσιε σχέσει. Είναι ξεκάθαρο και θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γιατί από το, παρό, απ το παρόν μικρόφωνο μου είπε ο φίλος μου ο Γιώργος, ότι εσύ λέει και αυτά που νομίζεις και είσαι και κύριος και υπεύθυνο των λεγόμενων και των πράξεων της. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι η εκπομπή αυτή ούτε ε, ακολουθεί κάποιο savoir vivre γιατί... Αυτά τα Σαβουάρ είναι γιατί την ας πούμε. Όχι ρε, γιατί εσύ μπορεί να είσαι πάει Όχι όχι. Ενώ το γαλλικά σχολείο, λέει ξέρεις. Ωραία. Ε, καταρχήν σήμερα όπως έχετε μπει στο χάρτη στο astrolabor.blogspot.com ε, έχω σηκώσει αρκετούς κάρτε. Ε, είναι λίγο περίεργη η εκπομπή σήμερα γιατί ακριβώς είναι λίγο περίεργα τα γεγονότα τα οποία μας ακολουθούν. Καταρχήν, ε, σήμερα έχουμε ε, να πούμε αρκετά πράγματα. Προχτές, πριν μερικές μέρες, όταν έγινε η, η ε, μετάταξη, μετάθεση συγγνώμη, ε, του αντιστράτηγου Εμμανουήλ Σφαγιανάκη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ε, Κλήθηκα να αναλύσω το χάρτη του Όταν ε, λες κλήθηκα Από φίλους Όχι από, από το κάπου. Astrology που uh, συνεργάζομαι yeah, Μου yeah. είπαν να φτιάξω το χάρτη του ε, yeah. Είδα το χάρτη Και είχαμε πει ότι αυτή Θα ανακληθεί Εν μέρει ανακλήθηκε Και θα επανέρθει ο κ. Φαγιανάκης Είμαι απόλυτα πεπισμένος Στην uh, θέση του Μα ήδη νομίζω ότι συνέβη αυτό Έτσι, Η έσταση έγινε δεκτή, έγινε δεκτή. Ο, εντάξει, αυτό που είχε απάνω ο Τόσκα είναι για, για γέλια, α πούμε. Δεν, δεν πρέπει ναι. να έχει σχέση με το αντικείμενο καμία. Αυτό δεν έχει σχέση με κανένα αντικείμενο. Ωραία. Αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, ο εσύ... άλλο, για να πούμε εδώ στου φίλου που το ξέρουν ή δεν το ξέρουν, μόνο του ένα απλό αξιωματικό τη ελληνική αστυνομία, mm -hmm. εδώ και χρόνια, μόνο του από δική του καψούρα ενδιαφέρον και μάλλον το παιδί αυτό έχει και ηθικό εγκέφαλο. Έστειλε όλο αυτό, το νομιμοποίησε με την έννοια ότι έγινε νόμος του κράτου. Κοιτάξτε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Χοντρικά το λέω να τώρα. Πω, εγώ, να τελειώσω. Η... Χοντρικά. Και έτσι δημιουργήθηκε η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματο. Και διώξη... χωρί να τον ξέρει κανεί, και Ωραία. κλείνω, τον αγαπάει όλη η Ελλάδα. Μπράβο. Έχει σώσει παιδά και κόσμο Η κλπ. δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ιδρύθηκε κατόπιν Ευρωπαϊκή Διεκτήβα. Ε, ναι, αλλά έτυχε να έχει τον κατάλληλο άτομα σου έτσι. Από, σωστήση... από την άλλη όμω, όταν έχει έναν αξιωματικό ο οποίο τον έχει βραβεύσει τρει φορέ το FBI, έχει σώσει τόσο κόσμο από αυτοκτονία και αυτό είναι προ τιμή του βεβαίω. Τόσο, τόσο αυτού όσο και των στελεχών των οποίων υπηρετούν στην εν υπηρεσία, α, δεν μπορεί να του συμπεριφέρθεις έτσι. Για να τα λέμε όλα Θυμάσαι τον άλλον τον Θυμά... διοικητή τη αστυνομία, υπάρχει... Τον Κάλαχαν που λέγανε ναι. Αναγνωστόπουλος πως ναι, το λέγανε ναι, ναι. Επειδή είχε επιτυχίες στο παιδί αυτό Και ίσως ήταν και αυτός ένα άτομο που Ενώ ξέρετε τα κόλπα Αυτό δεν είναι εκείνο Τον έστειλανε Δηλαδή ψάχνουν να βρουν σωστά άτομα Σε σωσ... δυνατές υπηρεσίες τώρα λέμε mm -hmm. Και μόλις τα άτομα αυτά βρεθούν Και παράγουν έργο του τρώνε Άρα είναι σάπιο το σύστημα, έτσι. και να πάνε να μα το γαμάδιον Από την άλλη, εμεί ε, από εδώ, σαν εκπομπή, θέλουμε να πούμε κάποια πραγματάκια. Τα οποία αυτά που θα πούμε ε, για κάποιου, ε, καλά εννοείται ότι θα πειράξουν. Δεν είμαστε μια πολύ συμβατική εκπομπή, έτσι κι αλλιώ. Ε, θα μιλήσουμε για το. Αποστολόπουλο, μου θύμισε ο φίλο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε καταρχήν για το περιβόητη διαπραγμάτευση του Brexit. Ε, θα γελάσουμε πολύ σε αυτό το εδάφιο, ας πούμε. Θα πούμε, με βάση τα λεγόμενα του Αδώνιδος Γεωργιάδη, Ρεσί κόλλησε, τι μου είδε, το Στικάκι, κόλλησε, Βελονά. Τι να κάνω, Χινέζικο. Αλλά έχει βαλθεί τώρα Νέα Δημοκρατία 8 μέρε, και αντί να ασχολείται με μια κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα στον κρεμό, αντί να ασχολούμαστε με το κυβερνητικό αλαλούμ, κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί, ακούμε στα ραδιόφωνο, στα κανάλια, δηλώσει και αντιδηλώσει αυτού του κόμματο που λέγεται Νέα Δημοκρατία, και που κατά τη γνώμη δημοσίω, είναι η ντροπή τη δεξιά. Αυτού του κόμματο που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίω, είναι η ντροπή τη δεξιά. Είναι η ντροπή τη δεξιά. Είναι η ντροπή τη δεξιά. Είναι ντροπή να λέγονται δεξιά αυτοί άνθρωποι. Δεν πρέπει να λέγονται. Καλώ είχαν επιλέξει το σύντημα του Μεσαίου Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική βιένεια με, γελί... με αυτό το γελίο τσίρκο. Ρε το φλασσάκια Αφού επαναλαμβάνεται, συνεχίζω με τα τσινέζικα που Δεν αυτό θέμα. Όταν η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι στο χείλο του κρεμού. Πρόκειται περί πραγμάτων αδιανοητικών. αυτού του κόμματο που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, δημοσίω είναι η ντροπή τη δεξιά. Είναι ντροπή να λέγονται δεξίοι αυτοί δεν πρέπει να λέγονται Καλώς είχαν επιλέξει το σύνδημα του Μεσαιογόρου Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια Με αυτό το γελίο τσίρκου Το χαράτσι το πλήρωσες? Το χαράτσι έχω τον εξή προβληματισμό Πήρασε, Πλήρωσα μόνο το πρώτο κομμάτι Προβληματίζουμε για το δεύτερο Έχω ένα πρακτικό πρόβλημα γιατί το παιδί είναι και ανηλικό. Κανονικά δεν έπρεπε ε να το πληρώσω. Ο κόσμο τι πιστεύει ότι θα έπρεπε, αν μπορούσε να πει. Ο κόσμο δεν πρέπει να πληρώσει το χαράτσι. Το χαράτσι το πλήρωσε. Το χαράτσι έχω τον εξή προβληματισμό. Πλήρωσα μόνο το πρώτο κομμάτι. Ο κόσμο τι πιστεύει ότι θα έπρεπε, αν μπορούσε να πει. Ο κόσμο δεν πρέπει να πληρώσει το χαράτσι. Πλήρωσα μόνο το πρώτο κομμάτι. Ο κόσμο δεν πρέπει να πληρώσει το χαράτσι. Πλήρωσα μόνο το πρώτο κομμάτι. Ο κόσμο δεν πρέπει να πληρώσει το χαράτσι. Επιστρέψαμε, ε, τα δύο πρώτα ηχητικά ήταν του Αδόνιδος ε, ε, Γεωργιάδη, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός έλεγε ότι όποιος ψηφίσει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχος, εμέσως πλήν σαφώ. Τώρα ο κύριος Γεργιάδης το καταλαβαίνω, έχει και παιδιά να μεγαλώσει, έγινε αντιπρόεδρος. Στου κλέφτε. Το θέμα είναι μόνο Γεωργιάδη, είναι όμως Κοίταξε να δει, η ετέρα κυρία. 299. Η ετέρα κυρία που ακούστηκε ήταν στην εκπομπή τη κυρία Μενεγάκη. Ετέρα κυρία. Η έτερη κυρία. Εν πάση περιπτώσει. Έτερη ή ετέρα τώρα. Εντάξει, να... εταιρα... Όχι, ούλοι... θέλω να μιλάμε στα ελληνικά, Ωραία, ετέρα. Έτερη. Εντάξει. Λοιπόν. Η έτερη κυρία, λοιπόν, ξέρετε, τώρα και λέγω τη γερμανική φύση, τα... τα ελληνικά λίγο τα μπερδεύω. Ναι, Αλλά ναι, με αυτά, ναι, έτσι το... όπω πάμε, μπορεί να γίνω και πρωθυπουργό. Δύο πρωθυπουργού είχαμε, το ΓΑΠ και το ΣΥΜΗΤΗ, που μιλάγαν σπαστά ελληνικά. Άλλωστε, είμαστε πολύ μπροστά σαν σε... λαό, γιατί είμαστε ο πρώτο λαό στην Ευρώπη, για να μην πω παγκόσμια, που κάναμε το ΓΑΠ πρωθυπουργό, δηλαδή κάναμε προθυπουργό με ειδικέ ανάγκε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και λέμε ότι η κυρία. Και γίναμε λαό με ειδικέ αναγκέ. Έτσι. Λοιπόν, ε, ε, ε, ε, η κυρία Κανέλη είναι, που είναι αγωνίστρια αριστερή. Πιστεύω ότι όπω ανεβαίνει, αριστερά πρέπει να μείνει στην κυρία. Να πω στου φίλου: Γιατί λαμβάνω μηνύματα στο Facebook. Είναι κάποιοι από διάφορα σημεία τη Ελλάδο που δεν του βγαίνει το chat. Το chat να ξέρετε είναι ανεξάρτητο οργανισμό. Δηλαδή, αν δεν ανοίγει, είναι θέμα internet εκεί, περιοχή κτλ. Κάποια στιγμή θα σα ανοίξει Δεν είναι ότι φταίει το ίντερνετ Ή ο σταθμός Ή το PC Απλά εκεί που είσαι τώρα αυτή τη στιγμή Δεν έχει σημανή Νόμιζα ότι μου το έλεγε ένα άτομο Αλλά μου το λένε και άλλοι Οπότε ειδομέν Ωραία Και λέει ότι εγώ που είμαι βουλευτής Και εγώ άλλα προνόμια Πλήρωσα Εσείς που δεν έχετε στον ήλιο μοίρα Και δεν έχετε κανένα προνόμιο Και είσαστε στέρμιοι ε, του νόμου και των διώξεων και των κυρώσεων, πρέπει να μην πληρώσετε. Από εκεί σταματάει η λογική, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει συζήτηση. Ναι, όταν θες ψιφαλάκι, λε ότι η μαλακία σου κατέβει. Έτσι. Και μετά λέει, Το ανασκευάσει, λέει, το ανασκεύασε και λέει: <coughs> Όχι αυτή, γενικώ δεν εννοούσα αυτό, δεν εννοούσα τ' άλλο. Προχτέ άκουγα μια εκπομπή ε, που έλεγε για του ψεύτε. <coughs> ο Μελιόπουλο είχε ατάκε μέσα και λοιπά. Και νούμερο ένα ήταν ο Τσίπρας Δεν έχω ακούσει. Μεγαλύτερο ψεύτη, έστω και προεκλογικό, δηλαδή είναι μαγκά. Πε λιγότερα, αφού ξέρει ότι δεν κάνει τίποτα, θα κάνει τρίπλα και είσαι και βαλτό. Λοιπόν, τον πάμε. άκουγα σήμερα στι ειδήσει, ω ειδήσει ψεύματα, ζωντανά την πουλή γιατί είχε ολομέλεια. Και ήθελα να πιω νερό και φοβόμουν να μνηγόρεπα γάσα. Δηλαδή, κατάλαβε, δεν έχουν οι άνθρωποι, είναι, δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα. Λοιπόν, πάμε καταρχήν να ξεκινήσουμε με το θέμα. Νούμερο 1. Ε, το θέμα νούμερο 1, επειδή ξέρετε εδώ δουλεύουμε και λίγο ε, περίεργα. Θα πάτε κάτω-κάτω, που γράφει England, ο χάρτη, είναι χάρτη τη ε, Ο Κάμερον απέδειξε πω αν ένα πρωθυπουργό, πρόεδρο, άντρα σε πάση περιπτώσει έχει υπερμεγέθη στους αδένες του, μπορεί να κάνει δουλειά. Όταν είναι κότα τρίληρη, έχει πρόβλημα. Θα αποδείξουμε όμως αστρολογικά πάντα ότι... ότι γιατί στην Ελλάδα τόσο από το χάρτη του 1830 όσο και από το χάρτη του 1974... Με ελάχιστε εξαιρεσει, μα κυβερνούν λύθοι. Ρε καλώς τον κολοσσό Ρόδου. Δε μου λες Ζίκο. Ε, σου λέω. Με ζήτησε κανένα; Ναι, συζήτησε ένας Λεχρήτης. Γιατί τον λες Λεχρήτη τον άνθρωπο, τον εξέρεις μου Μη την που τον εξαίρε και μην που πιθυμώ να συνάψω σχέση με παλιού Λεχρήτης. Τς οποίους ήθελα να δείρω κιόλα. Του λέω κι αυτό. Λοιπόν τι σου είπε για μένα. Ο Λεχρήτης. Ναι μωρέ, ο Λεχρίτης μωρέ. Τώρα που το παραδέξω την είναι Λεχρίτης, εντάξει θα σου πω γιατί πρώτα μου είναι αναντηριξίας. Σε περιμένει στον καφινέ, εδώ, στη Τζιλιβίγκα, στη, στη, στη Τρουβι. Σε περιμένει, Μίτσους λέγεται. Κίνος Μίτσους, εγώ Ζίκος. Εντάξει, Ζίκο. Θα ξανάρθω, Ζίκο. Να ξανάρθει. Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζίκο. Λοιπόν εδώ είμαστε Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ Και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους Έχει μπει απίστευτο κόσμος μέσα Απίστευτος κόσμος μέσα ε... Τα Σάββατα δηλαδή γίνεται του αδιαχώρητο Καχάιζότηκε εδώ Είμαστε ευτυχείς όλοι και είμαστε έτοιμοι λοιπόν πλέον αφού ζεστάθηκες Καρλίτο Να mm -hmm. σε ακούσουμε Στο τσάτ γίνεται τη κακόμοιρας <στονίτρια> Σα ρ... <δεν> λέω εγώ <στονίτρια> <πολύ θα κάνεις στονίτρια> Μιλάνε σύσμο. από Χρυσή Αυγή Από το δικηγόρο που βγήκε στο Κόντρα Και είπε θα την την μπάγκα στον αέρα Με πληροφορίες που θα βγάλουν στο... όταν γίνει δίκη <στονίτρια> Από του παρθενογεννημένους προδότες Από, από, από Δες όμως εσύ τι έχει ετοιμάσει μα. και. Λοιπόν βλέπουμε. ξεκινάμε καταρχήν ε, Λίγο για να πούμε Την οικονομική κατάσταση Τι έχει παιχτεί Η Ελλάδα καταρχήν Επί Πρωθυπουργίας προθυπου, Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη Μέχρι και το 1974 Είχε Ένα νόμισμα Τη Δραχμή Η οποία ήταν κλειδωμένη με ισοτιμία δολαρίου, μία, ένα δολάριο προς 30 δραχμές. Ξεκινάμε από εκεί. Το 1974, όταν ήρθαν οι απελευθερωτές μας από τη Γαλλία, βλέπε Κωνσταντίνος Καραμαλής, παρέλαβε εξωτερικό χρέος κάτω του ενός δις δραχμές που σημαίνει, δηλαδή μηδέν τίποτα Που σημαίνει ότι εμείς το 1974 Για να κάνουμε μια αναγωγή Σε σημερινά μεγέθη Πρέπει να ήμασταν κάτι Με σκανδιναβική χώρα Κάτι στα Δανία Όμως Και με Χούντα, ε? Ε, χούντα, ναι, χούντα. Και με Μπάρκο που είχαν σε πολλά ναι, ναι. θέματα και ε, ναι. να... ε, Για πάμε λίγο. Από εκεί και πέρα όταν ε, πριν, τη Σκούντα, πριν τη Χούντα 1965-1967 <coughs> Με τα τότε καλόπαιδα, ναι, σαν και τα σημερινά Είχαμε, ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία Μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση της δικτακτορίας Με κρόνο ουρανό αντίθεση Ξεκίνησε μια κατάσταση η οποία είχαμε κυβερνήσει σαν σαν σερ Ερχόμαστε Το 2010 Τότε που άλλο καλό παιδό Ο Γεώργιος Αντρέα Παπανδρέου Κοινός ΓΑΠ, Πήγε να κάνει το διάγγελμα Στο Καστελόριζο Και εδώ όσοι θέλετε και μπείτε στο Λάμπορ.blogspot.com Εγώ σηκώσατε τους χάρτε. Πάμε στο χάρτη νούμερο 1 που είναι πάνω πάνω Που λέει διάγγελμα Καστελόριζο Ο Διελάβνον κρόνο Και ο Διελάβνον ουράνο. Είναι πάλι σεροπσιατικές αντίθεση με αντεστραμμένους άξονες, δηλαδή στον άξονα α, κρόνου, στον άξονα, α, ηχθείων, α, παρθένου και κάνουν όψη τετραγώνου δισαρμονίας, δηλαδή με το, με την προγενέθλια έκληψη της α, α, α, του χάρτη της μεταπολίτευσης που έγινε στις 28 το Διδήμον. Πάρα πολλοί φίλοι έχουν έρθει και λένε «Μα γιατί μας ακολουθεί το ίδιο κάρμα». Δηλαδή ό,τι σκατά γίνανε το 1830, τα ίδια μας ακολουθούν. Πάμε στο δεύτερο χάρτη, που είναι ένα τριπλός κάρτης. Έχω βάλει σημαδάκια, δεν θα χαθείτε. Στον χάρτη, στον χάρτη μάλλον της, της μεταπολίτευσης, η προγενέθλια έκλειψη ξέρουμε ότι πέφτει στην 28η μοίρα των Διδήμων όπως είδαμε. Η μοιρα των διδημων οπω έκλειψη του χάρτη του 1830 ήταν στην 4η μοίρα του Ζιγού και ως εκθαύματος η θέση της, τόσο της Ελλήνης Όσο και τον Πλούτονα εντός του τετάρτου οίκου Του χάρτη της μεταπολίτευσης Υποδεικνύουν ότι η έκλειψη αυτή Χτυπάει τόσο τη σελήνη όσο και τον Πλούτονα Στο χάρτη της μεταπολίτευσης Γι' αυτό κάποια στιγμή Είχε έρθει και ο σύντροφος Τσίπρας Και είχε πει όπως λέει και το τραγούδι Όλα τριγύρω αλλάζουν Αυτό είναι τραγούδι του ε... Της Αλεξίου όχι, ρε, ποιε Κι Και όλα τα ίδια μένουν. Ναι, τα έχει πει ο παπάζων γλυθά, λέξει. Όλα ίσω το γυρίσει αυτό. Εντάξει, νομίζει. δεν έχει σημασία. Συμμάχη ε, με μπερδεύει, με μπερδεύει. Ούτε αμάρεια με μπερδεύεις. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι υπάρχει μια αλληλουχία σας αυτά Τα πράγματα. Και θα πρέπει να καταλάβετε κάτι. Καμία χώρα δεν αφανίστηκε από το χάρτη. Λόγω οικονομικών προβλημάτων. Καμία. Δεν υπάρχει ιστορικό δεδικασμένο κανένα. Αντίθετα, όλες οι χώρες χάνουν διότι υποτάσσονται. Διότι πέφτουν στα τέσσερα. Μην ξεχνάτε ιστορικά, διότι μόνο αν μάθουμε ιστορία σαν λαός, θα καταλάβουμε τι συμβαίνει. Στο 1892, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο τότε Πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης βγαίνει και λέει Κύριε επτωχεύσαμε!» και κηρύσσει επίσημα την πτώχευση, μια από τις πολλές πτωχεύσεις, του ελληνικού κράτους. Και εν συνεχεία κάνουμε δύο βαλκανικούς πολέμους και τους κερδίζουμε. Άρα, μην... Ε... Σκέφτεστε το τώρα, το δώσιμιν σήμερον, διότι οι προγόνοι μας είχαν περάσει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Κι όμως καταφέρανε την ξαναορθοποδήσαν την Ελλάδα, την ξαναορθοποδήσαν. Ο Μεταξάς το 1936 αρνήθηκε να πληρώσει δάνειο τη Société General του Βελγίου, διότι είπε μεταξύ του Δανίου και του ελληνικού λαού, θα προτιμήσω τη βιωσιμότητα του ελληνικού λαού. Έτσι, ενώ άλλο σήμερα στις είπε ότι ανάλογα λέει η σύνταξη που θα παίρνει κανείς που πληρώνει κανονικά τα ένσημά του με ένα βασικό μισθό 1.000 ευρώ, θα είναι δυόμισι κατοστάρικα. Λοιπόν, και από την άλλη, πάμε εμείς, ωραία, ο καθένας ε, εξημών, Πάει και πληρώνει τις ασφαλιστικές τους φορές από εδώ από εκεί, προσπαθεί να τα φέρει βόλτα. βόλτα. Υπογράφουμε ένα μνημόνιο. Το μνημόνιο θεωρητικά πάντα θα πρέπει να έχει ένα υπόβαθρο οικονομικό. Τι ενδιαφέρει τη Λαγκάρντ, το Σούλτς, το Σόιμπλε εάν εγώ υποστηρίζω ε, πώς το, λένε, ε, το Θεό. Τι τους νοιάζει αν θα διδάσκονται τα ελληνικά στα σχολεία, τα αρχαία. Τι τους νοιάζουν τα ευλήματα και τα σύμβολα. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, η ξένη εταίροι μας τι λένε. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε η Γαλλία, που είναι και μια υπερδύναμη, θεωρητικά πάντα, σου λέει εγώ μπορώ να δεχτώ μέχρι 30.000 πρόσφυγες. Αυτό το έχω Σε παρακαλώ, ναι. δεν τα λε καλά, δεν είσαι καλό αστρολόγος. Ε, τι να κάνω, Ότι μπορώ να κάνω. Είπαν ότι φέρανε το ΝΑΤΟ εδώ mm -hmm. για να κοπούνε οι ροέ. Και οι ροέ είναι 4.000 τη μέρα, όσε ήταν και προχτέ. Άρα προς τι ήρθε το ΝΑΤΟ εδώ, Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, και ζητάνε πολλοί. Εγώ δεν σε βγάζα τον ήρμό σου, Ωραία. θα τα πει όποτε τι θα γίνει και τι βλέπεις για το Καστελόριζο που είχε πάει ο Γκάπ εκεί yeah. γιατί δεν είναι Γκάπ αυτό yeah. είναι Γκάπ και μίλησε από το Καστελόριζο yeah. και το θεωρούν μέχρι σήμερα συμβολική τη μαλακία που είπε για το μας έβαλε στο Δούνου yeah. του yeah. και βλέπουμε τώρα ότι το παιχνίδι μεταφέρθηκε και παίζεται στο Καστελόριζο που έχει yeah. 150 κατοικού τελειώνω yeah. και μπαίνουν 3.000 την ημέρα yeah. και προ yeah. του 1930 το λέω για τους φίλου που δεν ξέρουν η ιστορία είχε 24.000 κατοίκους στο νησί μόνο Ωραία. πάμε τώρα να πάμε. δούμε λίγα εκεί πράγματα αυτοί λοιπόν οι φίλοι μας έρχονται τώρα και λένε ότι θα πρέπει ε, να μην είμαστε ομοφοβικοί ρατσιστές γενικά των άκρων τι σημαίνει ρε παιδιά γενικά τον των άκρων δηλαδή, θα τρελαθούμε δηλαδή Το, η λέξη άκρο είναι επιθετικός προσδιορισμός Ελεκτικός προδιορισμός Άρα το ουσιαστικό θα δείξει Αν δηλαδή ο άλλος λέει χέρι, χέρι άκρα υγεία. Τι είναι λάθος Ή η ξαδέρφη μου με έφερε στα άκρα Ναι ή να κόψουμε τα άκρα μας Έτσι. Δηλαδή χέρια πόδια να είμαστε πώς δηλαδή, λοιπόν, για δηλαδή, να, δηλαδή Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι Έχουν αλλάξει η γεωγραφία τη λέξης αυτή όλη. Θα πάμε εμεί τώρα Ωραία εγώ δεν το κρύβω, μου αρέσει λίγο η ιστορία έτσι και την ξύλο διαβάζω. Θα έρθει δηλαδή ένα φεγγάρι και θα μου πει: Κοιτάξτε να δει, δεν μπορεί να διαβάσει ούτε Αριστοτέλη ούτε Σοκράτη, διότι ήταν ρατσιστές Θα μάθουμε να πιούμε και κόνιε Ο λέγανε στο ο, ο Αριστοτέλης είχε πει ότι περί ανωτερότητο τη ελληνική φυλή εναντί των βαρβάρων. Για να μην σχολιάσω καταρχήν τον Ιρόδοτο. Αυτή ήταν Χιτλερικίδε. Που είχε πει ο Ηρόδοτο. Ότι η ελληνική φυλή είναι απαλλαγμένη από την ηλικιότητα των βαρβάρων. Ναι. Λοιπόν, για να και ξέκανα... πας μη ελλην βάρβαρος έτσι. και λοιπά και λοιπά. Αλλά πάμε τώρα να δούμε λίγο στο χάρτη του 1830 που είχε έτσι... Πριν μπει στο χάρτη να σου πω κάτι να ναι. σε φτιάξω. Πες με. Το μεσημέρι στο το κρατικό που το πληρώνω μόλι το 3. Mm. Δηλαδή θα έχει τέσσερα κανάλια όλη η αγορά mm -hmm. και Τέσσερα θα έχει και το κράτο. Δηλαδή τρία τα κρατικά που τα πληρώνουμε όλοι. Και οι τουαλέτε και τα φώτα. Και ένα η Βουλή που είχαν πει να την καταργήσουν. Τέσσερα. <Το> Είχε καλεσμένο τον μπουτιάρι. Ξεμέθιστο ή μεθυσμένο. Ήταν καθιστό και δεν έβλεπαν κουνιέται. Okay. Λοιπόν και έκανε σοβαρέ δηλώσει. <Το> λοιπόν Ά. εκεί είναι η κατάτεια μα αγαπητή φίλη. Πάμε λίγο να δούμε. Στο χάρτη του 1830 και με βάση. Ε, της θεμελιώδης αρχές της πολιτικής αστρολογίας Λέει ένας φίλος όχι γενετική κατάσταση Λέει πνευματική εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες Την ανωτερότητα δηλαδή Σε ποιο εδάφιο ε, αναφέρεται; ε, Σου λέω ότι λέει ο φίλος ή ποιος είναι ε, Η Έλενα ναι, εντάξει, νομίζω η Φιλενάνα μου, διότι... τώρα βγαίνουν ε, ο, γενετιστές ο, ο, ο και το λένε τον ότι διαφέρει έχει, το απλά, DNA. Απλά θα σου πω, όχι, εγώ δεν θα σε πάω στη γενετιστή. Τώρα θα όχι. μας πούνε ότι είμαστε ράτσο έτσι, αλλιώς θα <στατήτια> στα τέτοια μας. Εμάς. Απλά θα πούμε κάτι, ότι ο γιος του Περικλή δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στην αθηναϊκή πολιτική, εξαιτίας του ότι η μητέρα του δεν ήταν γηγενής... Αθηναία. Αθηναία Και είχε εγώ. επικρατήσει όρος μητρόξενο. Δηλαδή δεν ήταν η μάνα Γκάγκαρη Αθηναία Έτσι. Ήτανε ξέρω εγώ απ Πάμε να δούμε τώρα το χάρτη Λέμε. του 1830 ακολουθώντα Τα πρωτόκολλα Της πολιτικής αστρολογίας Όταν θέλουμε να δούμε τι θα είναι αυτοί που μας κυβερνάνε Θα δούμε τον δέκατο Ο δέκατος οίκος Είναι ε, Στο ζώδιο του Ιδροχώου ο ουρανός είναι στο δέκατο, σε σύνοδο με τον ήλιο και κάνει αντίθεση με τον Κρόνο που είναι κυβερνήτη του Ενάτου. Δηλαδή, δείχνει ότι η πολιτική μας, ναι, ξεκινάει ξεκινάνε και καλά ανατρεπτικοί, <χω> αλλά στην πραγματικότητα, λόγω της αντίθεση με τον Κρόνο που ο Κρόνος είναι κυβερνήτης του Ενάτου, τελικά την κάνουνε κοκοκοκοκοκοκο -κο -κο -κο -κο, και ε, αυτοί πλουτίζουν και εσύ ε, τρως ε, νηστικόπιτα, Ελληνικέλα, ε, διότι ε, με τα λόγου γνώσεως αυτό που θα σας πω και προκαλώ τον οποιοδήποτε, πείτε μου, εκτός από Καποδίστρια και αυτά τα κλασικά έναν α, ο, ο, ο. πολιτικό πρωθυπουργό, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε για τη χώρα κάτι. Ένας ήταν ο Κοριζής που είπε: Παιδιά, δεν μπορώ να βλέπω να μπαίνουν μέσα. Μπαμ, τέλος για σας Αυτοκτόνησε. Και ο άλλος ήταν ο Πλαστήρα. Εσύ τώρα περιμένει να κανένα. Έχουν αυτοκτονήσει 15.000 πολίτε. Εντάξει, έχει, έχει αλλάξει η ρώτα Δεν μου λε, Μετάξι ήρθε. Ε, όχι, με μετρό. Μήπω είδε στην ανάπτυξη και ερχόταν. Έρχεται, έρχεται. Ποιο Θα τα πούμε και καυτά. Ποιο τρένο παίρνει. Τη Το... πλακεντία. Δεν την πετύχεσαι πρινά την ανάπτυξη για μια στάση Έρχεται μέσα Πάμε στο χάρτη του 1974 Ο χάρτης του 1974 κυβερνήτη της 10 Ποσειδώνας Δεν χρειάζεται να πεις κάτι Στον έκτο Στον έκτο Ποσειδώνας Και ε, μάλιστα Σε 45 με τον ουρανό Δηλαδή εντάξει, Λίγο ψηλεπανάσταση, Βενσερέμος Αντώνης Ρέμος, θα κερδίσουμε Και τέτοια άλλα ναι, τίποτα ναι. Και βέβαια μέσα στο δέκατο ο χείρόνα. Που σημαίνει ότι μόνιμα από το χάρτη του 1974 ε, η μόνη περίπτωση για να διακριθεί η χώρα λόγω της θέσης του χείρονα στον κρυό στο δέκατο θα είναι να έχουν να άτομα τα οποία έχουν λίγο πολεμοχαρή στάση. Και αν Κατά τη γνώμη μου και συγγνώμη που θα το πω και θα στεναχωρήσω κάποιους ο Αντρέας Παπανδρέου ήταν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας του 20ου αιώνα ο Τσίπρας δεν το πιάνει γιατί με κοίτας περίεργα σε... Όχι, να περιμένω αλλά κυρίως, τη τη φράσης, μου σε παρακαλώ Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον στα εθνικά θέματα δεν μάσαγε τον κόλλο του επειδή δεν έφτανε Όχι επειδή Τα είσαι μεγάλα Στο άδειο μου πακέτο Απόψε δεν ξέρω τι ζητά και αν το βρήκε. άχου να σου ένα τσιγάρο τελευταίο Μπούλια, βουλά, μαζί σου να τα λέω. Μα τι να πω που με στεγανό από ψηλά και από παρέα. Και σ' αγαπώ γιατί σε άπιαστη σαν όλα τα ωραία Τι να σου πω, άδειο βαγώνει το μυαλό μου αραγμένο Τό σ' αγαπώ, πάνω στο μπράτσου μου χαράζω την πλήγη και δεν μπορώ να μη σε δω ούτε να μη σε περιμένω δεν μπορείς να ακολουθήσει την δική μου τη φύγη <Τι> σε μένα μην τα ψάξεις Εδώ που είμαι ασεμένα μείνω χωρίς να προσπαθήσεις να μ' αλλάξεις. Μα την αφώ στο περιθώριο που είσαι φυλακισμένος Τος μια σημαδέξη που τη λέει με τριστυμένο. και να σου πω, Άδιο μπαγόνι το μυαλό μου αραγμένο. Τόσα γατό πάνω του μπράτσου μου χαράζω την πλήρη. Και δεν μπορώ να μη σε δω ούτε να μη σε περιμένω. Ούτε μπορεί. Να ακολουθήσεις τη δική μου τη φυγή Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλμπέντο 14 τελιακό. Κάθε Σάββατο βράδυ 8 Ο Καρχάης Ζώτηκερ προσπαθεί Πολιτικοκοινωνική αστρολογία να κάνει Και να μας πει Με το δικό του τρόπο Και τις δικές του προβλέψεις Τι μέλη γεννέστη Λοιπόν, Καρλίτο Λοιπόν, επιστρέψαμε ε, Καταρχήν να πούμε ότι Το επόμενο Σάββατο Έχουμε σεμινάριο το οποίο έχει να κάνει ε, με μια τελείως διαφορετική προοπτική μελέτης του ε, γενέθλιου χάρτη αλλά και πώς λειτουργούμε τα προοδευτικά συστήματα. Όσοι δηλώσουν δι, συμμετοχή στο infobabaki albento14.com θα λάβουν και την ανάλυση, θα τη δουν live, είτε την γενέθλια, είτε την προοδευτική για το ετος 2016 2016-2017. Επίσης, όσοι θέλουν την Τετάρτη, έχουμε προσωπικές συνεδρίες. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει στο info.papakialbedo14.com για να... να αφήσει όνομα και τηλέφωνο και να επικοινωνήσω... Μαζί του. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει παιχτεί. Ε, σε αυτή τη χώρα, καταρχήν, επειδή κάποιος έγραψε έτσι, που έκανα μια περατζάδα Πασοκάρα ο Κάρλ, καμία σχέση. Αν ε, ε, είμαι Πασοκάρα και λέω το έμβλημα του Πασόκου, το μεγαλύτερο πολιτικό απατεόν, εντάξει, πρέπει να αρχίζω να πηγαίνω για ψυχητική το State Department καταρχήν αρχίζει και δίνει εντολές στην Ελλάδα για το πώς να χειριστεί το μέλλον της. Και ρωτώ εγώ, τους επαναστάτες του Σκουμουνδούρου, από πού μαλάκες παίρνετε ε, εντολές και προτροπές από τους καρπαζοησπράκτορες των Ρώσων, αλλά από τη στιγμή που δέχεσαι προτροπές οδηγίες δεν είσαι ελευθερό κράτο, αλλά είσαι υπόδειλο. Αυτό για να το ξεκάθαρο Δεν μου λε, να μου πει κάτι η προσωπική σου αντίληψη, mm. δεν το λέω μόνο αστρολογικά. Yeah. Είναι δυνατόν το πρωθυπουργικό αεροσκάφο yeah. να πηγαίνει κάπου επίσκεψη και να μεταφέρει τον πρωθυπουργό και την κομπανία του, mm -hmm. και να παίρνει άδεια και του λένε οι Τούρκοι δεν θα προσφυωθεί στη Ρόδο, και έχει τα γκάτ αυτό το άτομο να βγαίνει στο βήμα τη Βουλή και να λέει εγώ εκείνο τούτο άλλο. Το, το, το, το, το, το, όταν Λέξε. δεν μπορεί να στη Ρόδο Δηλαδή αν του κάναν το ρίχνα ναι. Όπως η δάνας είναι πολύ άσχημο πράγμα να ξέρεις, Ναι πέρα. αλλά μα, έχει λιπακι ή μπόξερ Ωραία Συνεχίζουμε Εγώ όμως Επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου Μεσα στην αστρολογία Θα επικαλεστώ Τη φράση που είχε πει ο Σόλων Ο νομοθέτης στο... όταν είχε πάει στη Σάρδη και συνάντησε τον Κρίσο που του έλεγε κοίτα τα διαμάντια μου, κοίτα τα πλούτη μου κοίτα τις γυναίκες μου, κοίτα από εδώ και του είπε θα καταλάβω εάν είσαι πραγματικά πολύ ευτυχισμένος όταν δω το τέλος σου. Εξού και βγήκε και η φράση μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Ναι αλλά εδώ έχει μεταφερθεί Μετά από δύο μισή αισθόν Και λέει μηδένα πρωτοτέλους κακάριζε σωστός, Και γίνανε κότες Σωστός Πάμε τώρα να δούμε Δυο μιση 0 και λεει μηδενα πρωτοτελους κακαριζε και γινανε κότε. σωστος παμε τωρα να δουμε δυο τρια πραγματακια που μας ενδιαφέρουν Χτες Μάθαμε Το ότι ε, ε, Επιτεύθηκε Επιτεύθη η συμφωνία για να μην γίνει το Brexit. Ωραία. Ε, όσοι φίλοι είναι συνδεδεμένοι και μπορούν να έχουν πρόσβαση, ας πάνε στο astrolabor.blogspot.com έχω ένα χάρτη κάτω-κάτω που λέει England, είναι χάρτη της Uranian και είναι, με τη συνδετα... είναι ο χάρτης της Αγγλίας σε σχέση με το χτεσινό transit η Συμφωνία αυτή καταρχήν κρύβει τεράστιες παγίδες. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Δείχνει αφενός την ικανότητα του Ντέιβιτ Κάμερον να κάνει άνω κάτω την Ευρώπη. Δείχνει όμως και ότι η Ευρώπη είναι σε μια κατάσταση δημιουργικής μιζερίας αφού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της και αφού υποκύπτει στον εκβιασμό του καθένα. Δυστυχώς αυτό όμως οι δικοί μας εντός και εκτός εισαγωγικών ηγέτες δεν το Όταν εσείς χρωστάτε 5.000 ευρώ σε ένα δάνειο σας παίρνει τηλέφωνο η τράπεζα και σας αλύζει τα ούμπαλα. Σας δημιουργεί πονοκέφαλο. Όταν όμως χρωστάς σαν σε μια άλλη σε ένα άλλο κράτος σε μια άλλη ας πούμε κατάσταση γύρω στα 600 δις με 800 που χρωστάμε εμείς ο πονοκέφαλος πάει στους άλλους. Αντί λοιπόν το χρέος να γίνει διαπραγματευτικό μοχλό πίεση. Μάγκε, δεν σα πληρώνω τίποτα. Ναι. Διότι ΑΒΓ. Όπω λέει και το. Πάντη είπε πέ... ο Κάμερον που είπε: mm. Θα την κάνω. Mm. Κλάσανε μέντε. Πε και εσύ θα την κάνω. Έτσι. Το έχουν πει και δύο-τρει άλλοι: Να διαλυθεί η Ευρώπη. Μα... Χαίζονται να διαλυθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή ξέρει γιατί το έκανε Γιώργο αυτό. <laughs> για αυτό ή... τον λόγο. Για... Γιατί σου λέει: Αν φύγει ο Κάμερον, αρχίζει το πουλοβέρ και... Ε, ναι δεν είναι Σλοβενία το Κάμερον Μα και η Σλοβενία να φύγει θα αρχίζει πρόβλημα οποιοδήποτε, Ένα... αλλά οπότε δεν είναι ο μικρός Αυτό έτσι. τον να πω Οπότε να ξέρετε ότι ο χάρτης αυτός Ωραίο αυτό λέει μια φίλη Η δική μας είναι σε κατάσταση ε... Δημιουργικής δουλοπρέπειας Μου αρέσει πάρα πολύ <laughs> ο τρόπος που σκέφτησε. <laughs> Ωστόσο η αγλία, ο προοδευμένος χάτες ήταν πάνω στον... Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, Ο διελάβνων χάτες ήταν πάνω στον, στον προοδευμένο Πλούτονα και πάνω στο Γενέθλιο Ποσειδώνα. Αυτή η συνεργασία, αυτή η σύμβαση, αυτή η συνθήκη, αυτή η συμφωνία, αν θέλετε, είναι τεχνικά αδύνατο να ισχύσει. Διότι... Οι Άγγλοι ξέρουν ότι αυτή η παραχώρηση που έκανε η Γερμανία στην πραγματικότητα θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Και ο πρώτος που θα κάνει την κίνηση είναι ποιο, η φλόρα δίπλα εδώ της Ιταλίας, ο Ματέο Ρέντζι. Αγγές δεν υπάρχουν πια τους πατήσει το τρένο με μαντικό σαλπάρανε με ναρκυλες βιζμένο. σε <Κοίησαι> υπάρχαμας και γίνεσα μα πορεί πάλι καμίσταμπαριτου στο πουθενά υπορεί. Στεκότανε ο χαρός και που λιώτανε, και μια αγρία χαληγρία του αγοράζει δυο κιλά. Υπάρχουν κι αυτά που σπάτησε το τρεμό. με μαγικό σαν με, με αργυρέ. Τίποτα. Ο Καμένος δεν απάντησε σε τίποτα για την προδοσία που κάνετε, που βάζετε τον ΝΑΤΟ στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Να αποχωρήσετε και από τη χώρα μια και καλής και να λήξετε αυτό το πανηγύρι επιτέλους. Γιατί αυτό που κάνετε με τον ΝΑΤΟ είναι προδοσία και ξεπούλημα. Τι απλά ψουρίζει τώρα. Αυτό που γίνεται με αυτή την Επιτροπή εδώ θέλει να πάρει ο Καμένος θέλει να πάρει έγκριση της Βουλής για όλα αυτά τα προδοτικά που σχεδιάζουν με τους Νατοϊκούς και τους Τούρκους καλύτερα λοιπόν να αποχωρήσουν να τελειώνει το πανηγύρι αυτό Ρε κατέβασε το χέρι σου ρε Ρε κατέβα και μη μου κάνεις τώρα τέτοια έλα μη μου κάνεις τώρα τέτοια εμένα και τρελαθώ έλα τώρα και τρελαθώ μου κουλάει και το χέρι ο Καναγκιόζης Ρε κατέβασε το, το χεράκι σου κάτω, μη μου το κουλάς το χεράκι, μη μου το κουλάς το χεράκι εμένα, ρόπα, ναι. ρόπα μη μου κουλάς χεράκια, ναι. καραγκιόζιδες, η Ριζέη. Αυτό που ακούσατε ήταν ένα, μια μουσική επιλογή του Καρποδίνη. Εγώ βασικά ήθελα να βάλω ένα παλιό ρεμπέντικο που μου το έχει συστήσει ο φίλος μου Δημήτρης ο Κορονάκης, τον Καλησπερίσο και ο Λαζάν ακούει που λέει μάγκες πιάστε τα γεωφύρια μπάτσι κλάστε μας τα φρύδια ε, αλλά προφανώς δεν το έχει στη δισκοθήκη οπότε βάλε τους μάγκες που δεν υπάρχουν πια ενώ το δεύτερο είναι ένα ηχητικό που ακούσατε είναι ένας ε, τοξότης ψυχασθενής ο οποίος έχει, έχει απασφαλίσει μέσα στη Βουλή και ο οποίος καλό θα είναι κάποιοι που είναι αλλεργικοί σε αυτά τα πράγματα σε κλόρ και ξοζάλ των 500 γιατί ε, όπως έχουμε πει 17-18 και αν μας ακούγει και η αυτό φίλη Αυτό πήγαν σε, σε ρωτήσω γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα και πήγαν σε ρωτήσω και... επιμένεις στην πρόβλεψη του 14 ότι το άτομο αυτό θα είναι κυβερνητικό όν μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα Εννοείται. Παρακαλώ συνέχισε λοιπόν. Και αυτό είναι Τώρα από εκεί και πέρα, πάμε να δούμε λίγο. Α... Θα πάμε με το χάρτη ή να σχολιάσουμε και δύο-τρία πραγματάκια που να συμμετέχουν. Πάμε και λίγο να... να σχολιάσουμε. Δηλαδή, έτσι. ένα, περί Τουρκία Πούτιν κλπ. Δύο, λοιπόν. περί τη δίκη Χρυσή Αυγή <coughs> που θα πετάξουν, λέει, οι Δύσει, θα mm -hmm. γίνει τη ναι. Κακομίρ. Ναι. Ε... Εγώ αστάκες, ε, σε παρελθοντικέ εκπομπέ που κάναμε από τον Αλμπέντο 14 πάντα, είχαμε πει ότι. Ε, ξε, γνωρίζουμε από τον αστρολογικό χάρτη Πάντα από τον αστρολογικό χάρτη Όταν λέμε έχω πληροφορία θα σας λέω πληροφορία Όταν λέω γνωρίζω από τον αστρολογικό χάρτη Γνωρίζω από τον αστρολογικό χάρτη Βέβαια πολλές φορές αυτά που βλέπω στον αστρολογικό χάρτη Είναι πιο έγκυρα από τις πληροφορές Που πιθανόν μπορεί να έχουν κάποιοι Αλλά μην το κάνουμε θέμα. Ε, Θα γελάσσουμε πάρα πολύ γιατί έχουμε πει ότι πιστεύω με αυτά που έχω δει ότι υπάρχουν δοκουμέντα και κάποια στιγμή ε, θα απασφαλίσει. Η Αθηνά λέει με πιανούς τις πλάτες θα μπει όμως να μας πεις card. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω με πιανού πλάτες θα γίνει. Όταν κλείσουν τα σύνορα και δεν ξέρω αν διαβάσατε προχτές προφανώς δεν το, δεν το γνωρίζετε βάλανε παιδάκια σε νηπιαγωγείο, στα σε πόλια. Παρακαλώ, πε το, θα το έλεγα εγώ. Μετά, ωραία, το διάβασα πριν λίγο. Να προσκυνήσουν τον Αλάχ. Σε μία Προσ... τάξη με 50 παιδιά, ηλυνάκια είχε τρία μουσουλμανάκια. Και έβαλε δασκάλα τα άλλα 47 να κάνουν προσευχέ τύπου Ισλάμ. Λοιπόν, οπότε, όταν θα γίνουν αυτά, όπω είπε και ο φίλο μου Δημήτρη ο, ο Αδαμόπουλο, και να το χαιρετήσω και αυτό, να ναι. Λέει με αυτά και μα αυτά και ο Δημήτρης είναι και ένας γνώστης έτσι βαθύς, βαθύς της αστρολογίας ε, Διαφαίνεται πως ο Κάρδο θα έχει δίκιο για τον Καστιδιάρη Οπότε ε, οι επιλογές των κυβερνόντων Και οι επιλογές των να μαζευτούν εδώ κάποιες χιλιάδες κόσμος Αναγκαστικά θα οδηγήσουν εκεί που είναι να οδηγήσουν νομοτελειακά γιατί ο ουρανός φέρνει αυτά τα πράγματα και ο Χίτλερ το 1933 με Ουράνο στο κρυό ανέβη και εκμεταλλευόμενος αντίστοιχες περι, περιστάσεις στην ουσία τον φέραν οι άλλοι έτσι μπράβο ε, ε, δεν απόφυγαν αυτό που θέλανε έτσι έτσι Τώρα πάμε λίγο στο θέμα τη Τουρκία. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έτσι με εξητάρει, διότι δεν σα κρύβω και το καταλαβαίνετε κιόλα ότι είμαι φιλοβλαδημυρικός μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ναι, και είμαι φιλοβλαδημυρικό. Θέλω αντικειμενικότητο. Θα σου πω γιατί είμαι φιλοβλαδημυρικό. Γιατί ο χάρτη του με φτιάχνει. Δηλαδή βλέπω ότι ο άνθρωπο έχει Άρη πλούτονα και έχει και σελήνη. Πρόσεξε να δει. Η σελήνη του είναι στον όγδοο. Στη δεύτερη μοίρα των διδήμων. Δηλαδή. Τι ζώδιο είναι το άτομο. Είναι ζυγός, δίκαιος ναι. με οροσκόπο σκορπιό. Δηλαδή. Oh, σε σφάζω έτσι καλλιτεχνικά. Δεν ψυχοραγεί, mm. δεν, δεν υποφέρει. Με, με λίγη δόση από το κεντρικό παραπάνω. Έτσι. Ο Βλαδίμηρος Οπότε. Ε, κρέμα. Ο Βλαδίμηρος λοιπόν είπαμε ότι μπαίνει σε μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή παρέλαβε μια χώρα διαλυμένη και σε 20 χρόνια την έκανε υπερδύναμη. Και αυτή τη στιγμή τι έρχεται να κάνει. Επειδή η κυβέρνηση δικιά μα το βλέπει το όνειρο να έρχεται και αντιλαμβάνεται ότι οι, Αμερικ... αντιλαμβάνεται ότι οι Αμερικάνοι έχουν απολέσει τα πρωτεία το καλούν να περάσει Πάσχα Στην Ελλάδα Το θέμα είναι θα είναι αυτοί απάνω ε, Πάντως εγώ οφείλω να σου δείξω στο χάρτη Σε ακούει η μισή Αμερική Μέχρι και από τη Φλόριντα κάτω από το Μαϊάμ μας Ακούμε τώρα Από την Ισλανδία κανένα παγωγμένο Έλληνα Έλληνας ανήκει Έτσι. Λοιπόν την αγάπη μας Είναι συγκινητικά αγάπη που γίνονται Με το άτομο εδώ που έχω δίπλα μου αυτό που θέλω να ξέρετε Είναι πως ε, με το χάρτη που έχει ο Πούτιν δεν λειτουργεί παρομυντικά. Δηλαδή, τι έκανε. Περίμενε οι Τούρκοι να κάνουν τα δικά τους. Ωραία. Σου λέει, οι Τούρκοι, εντάξει, τον έχουμε φέρει εκεί που θέλουμε, <κοί> στέλνουμε ένα κομβόι. Το κομβόι που εξολόδευσε προχτές δεν ήταν τίποτα, ξέρω εγώ, παιδάκια αθώα. Ήτανε 22 πιλότοι που πηγαίνανε σε αεροπορική βάση. Δηλαδή λέει: εσείς θα του στέλνετε, Εγώ δεν του εξολοθρεύω. Αν σε πούν το μόνο που σηκώνεται μέσα στην Τουρκία πλέον είναι κανένα ελικόπτερακι από κανένα παιδάκι. Γιατί αεροπλάνο δεν σηκώνεται, γιατί κλειδώνεται από του 400. Ναι. Οπότε ε, από εκεί και πέρα ο Πούτιν έχει καταφέρει και του έχει φέρει σε μια κατάσταση τόσο πολύ δύσκολη. Που αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν πλέον οι Τούρκοι. Ψυχολογικό πόλεμο, κατά ναι, κάποιο ότι. Τον περιμένουν τώρα... τρει μήνε από όταν εδώ... του ρίξανε τα αεροπλάνο. Ναι. Τον περιμένουν τρει μήνε. Σου λέει, το... Τι θα κάνει, Πρόσεξε Και με πάθει η τραλαλά. Εδώ τώρα θα επικαλεστώ και τις δικές σου... το δικό σου γνωσιακό αντικείμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν... Με, με τιμά. Λοιπόν. λοιπόν. Και αυτό να το έχει και για θέμα για αύριο είναι πάρα πολύ καλό. Αύριο έχω θεματάρα. Αγνωστοί επισκέπτε, αγάπητοί φίλοι, αύριο ήσταν στι 8 εδώ. Mm -hmm. Άγνωστοι επισκέπτε, εκάστην Κυριακήν. Σαμαλικό, κτηρόπιτες, διαλέγε ε, ο... Η... Πώς τη λένε, οι Τούρκοι αφού δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν <χι> Για να φανταστείς τη μαλακία τους δεν είναι στον εγκέφαλο Πήγανε και ζητήσανε αύξηση των κονδυλίων Για να κάνουν συμμαχία με τους εξωγήινους για να μπορέσουν να το χτυπήσουν Είναι επίσημο καταχωρημένο στην Τουρκική Αυτό δεν το βουλία. ξέρω, για απεστώ. Ζητήσανε συμμαχία τη εξωγήινου Ναι, ζητήσανε να αυξήσουν τα κονδύλια Για να κάνουν μια έρευνα στο διάστημα Οι Τούρκοι Ναι, μήπω βρούνε κανέναν ή κανένα Κανέναν ξέρω κοντοχωριανό δικό μας Μήπως τους το, του το πει η Χίλαρη αυτό Σε Χίλαρη Δεν είχε βγει την άλλη φορά και λέει θα σα αποκαλύψω τα μυστικά Λοιπόν Και ο, οι τύποι εντάξει, Μετά από ένα σημείο Με τον πανικό που τους έχει... Και περιμένουν να του σώσουν οι εξωγήινοι Δημιουργήσει ναι Θα κατέβει ο δόκτορ Σπόγκ εκεί με το... Δηλαδή ο πούστησε εγώ Τι τα... είχα δει πριν 30 χρόνια που ας ασχολούμαι σε λιμόσια αφέ... Από πει. τον Απρίλη του 84 ναι. Λέω μάγκες έρχονται οι εξωγήινοι Και βγαίνει τώρα η χίλαρη μετά από 30 χρόνια Με κλέβουνε Είναι κλευτρόνια. Έτσι. Και Άρα. βέβαια μετά από αυτά Που γίνανε τα τραγελαφικά ε, βγήκε ο Φρανσουά Ο Λάντ προχτές, και λέει ότι, Κοιτάξτε να δείτε Πρόσεξε να δεις. Ο Λάντ τώρα μέλος του ΝΑΤΟ Πάμε για πολεμο Τουρκία Τουρκίας-Ρωσίας Όχι ΝΑΤΟ δεν υπάρχει ΝΑΤΟ Γιατί ο Κάμερον λέει παιδιά Αυτές οι μαλακές είναι δικές σας βρέθηκα Ο Λάντ λέει παιδιά Εμένα δεν με διαφέρει Ο Αμερικάνος την έχει κάνει Πιο Πιο πίσω, πιο πίσω. Ωραία. Ο Λανδρέου τα είπε αυτά Όλα, ναι. ο, ο, ο, και ο, ο, Λανδρέου ο Λανδρέου Κατά το Τσίπρα έτσι. Έτσι. Έτσι. έτσι Παιδιά ένα πράγμα έχουμε ως φιλί Κυρίως νεοέλληνες Ξεχνάμε εύκολα Λοιπόν να θυμόσαστε Τις ατάκες πετάει Ο κάθε πολιτικός Και να τις ξαναβάζετε Στο σιτάρι Όταν τις ξαναακούτε ανάποδα Λοιπόν συνέχισε Οπότε ο Βλαδίμηρος τους περιμένει, ωραία, αφού τους έχει αποδεκατήσει σε επίπεδο ηθικό, αφού τους έχει αποδεκατήσει σε επίπεδο συμμαχιών ε, πλέον, δεν περιμένει κάτι άλλο και περιμένει το πράσινο φως, γιατί υπάρχει και δημοσίευμα που το κάναν τα Αμερικάνικα μέσα μαζικής ύπνοση. Τα οποία λένε ότι ο Βλαδίμιο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αν επιτεθείτε στη Συρία θα φάτε πυρηνικά. Εσύ είχε πει, λέει ένα φίλο εδώ γιατί σε παρακολουθούν. Όχι, δεν σε παρακολουθούν, ότι θα απασφαλίσει γύρω στι 22 του Ναι, μην... έχω πει 16 με 22. Και ναι, το έχω σήμερα δώσει... έχουμε 19-20 πόσο 20, 20. έχουμε. Έξι ομέρε περιθώριο. Ε, εντάξει. Ναι, τώρα πέσει και μια εβδομάδα έξω. Δεν Τα άστρα θα Αυτό Όχι, τα άστρα θα φταίνουν. Ε, έχουμε πει και το λέμε έτσι με τα παρησία από αυτό το μικρόφωνο ότι καταρχήν ο, ο Πούτιν έχει επιλεκτή ομάδα αστρολόγων οπότε προφανώς θα έχουν κρίνει ε, και δεδομένα που δεν έχουμε εμείς τη διάθεσή μας το πότε θα πρέπει να κάνουν την επίθεση ε, ναι. αλλά αφού ο ουρανός αρχίζει και πιάνει το Ζεύς και είμαστε πάρα πολύ κοντά εκεί νομίζω ότι η σύγκρουση είναι αναπόφεκτη Λοιπόν δεν ξέρω τι διαβάζεις εφημερίδες μαγκά Αλλά σου πω ότι επειδή διαβάζω εγώ Ότι υπάρχει σε χαρτί Με ναι. ναι, στη εβδομάδα, Δεν σου πω ονόματα. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές Με στοιχεία γεωπολιτικά Αυτοί που κάνουν και λοιπά, Λένε ακριβώς αυτά Για τι εξελίξει. Ναι. Α ήταν εσύ τα λες, ναι, Το κακό είναι ότι Οι αναλυτές τα λένε τώρα Αν εγώ τα λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό πίσω αυτό είναι το ένα το άλλο όμως οι δύο από αυτούς που τους ξέρω και είναι δεν θέλω να πω ονόματα εντάξει ξέρω, δεν το λένε αστρολογικά αλλά, αλλά εννοείται. ξέρουν εννοείται ε, επίσης ε, θέλω να γνωρίζετε ότι στην παρούσα εκπομπή προσπαθούμε να έχουμε ένα κριτήριο αντικειμενικότητα. και ε, μια φίλη ρώτησε το Γιώργο και μου το μετέφερε το, το ερώτημα και είμαι υποχρεωμένος αν θέλετε να το απαντήσω ε, Για ποιον λόγο είμαι ας πούμε έτσι επιϊκής εντός εισαγωγικών ναι, Μια φίλη μου στο Facebook το έπαια τη είσαι λέει και ευγενικός ενώ ξέρεις ότι είναι πουλημένη Κοίταξε να δεις εγώ επειδή με δηλαδή αυτά... Κάτι βέβαια που ξέρει ο ελληνικός λαός έτσι, πλέον. Έτσι, με αυτά που βλέπω επειδή είναι το Ποσειδώνα που έχει ο, ο Τσίπρας α, μπορούμε να δούμε πάρα πολλά τα μάτια μας ε, θεωρώ ότι επειδή τον έχω φτιάξει το χάρτη του δεν μπορώ να πω κάτι που δεν βλέπω. Ωραία, εγώ με συγχωρείτε δεν βλέπω τέτοιο πράγμα Μπορεί να είναι ηλίθιος, μπορεί να τον έχει πιάσει ο Ποσειδώνας, μπορεί και έχει πάρα πολύ ε, ηλίθιους συμβούλους, αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχει. Όταν θα ξυπνήσει από, του, από τη λίθη του Ποσειδώνα, δυστυχώς αναργά αργά από τη διάφαινεται, γιατί δυστυχώς το τρένο έχει χαθεί για αυτό να είναι. Ε, θα είναι αργά. Δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν τα. Α, δεν τα βλέπω αστρολογικά. Δεν κάνω προβλέψεις μέσα από τι πολιτικέ μου πεπιθήσει, γιατί αυτό δεν είναι αστρολογία. relax that you shouldn't do unless you're totally at ease. So baby, let me, let me totally relax you to where you feel that you're ready for, that you're ready for anything. Let me put my hand right there tell us the right thing. Εδώ είμαστε πάντα Σάββατο βράδυ 8 Ακούμε albedo14.com του Άστρου με το ψυχασένες χρώμιο Που λέγεται Carl Heinz Ottinger Και προσπαθεί να μας καλύψει Τα ερωτήματα μας Λοιπόν στο chat γίνεται τη κακομύρας Ο χάρτης ο ευρωπαϊκός και ο ελληνικό Που έχω από το Google Live Έχει κοκκινήσει Α δηλαδή γίνεται τη κακομύρ Οπότε Προσέγγε τι λες, τι λες. Κοιτάξτε να δε, έχουμε πει ότι σε αυτή την εκπομπή προβλέψεις με δίκτυα ασφαλείας δεν κάναμε και ούτε πρόκειται να κάνουμε... Ελεύθερη πτώση. Έτσι. Έτσι. Ήταν η επίταση. Okay. Συνεχίζουμε. Ε, Καταρχήν, ε, κάθε Τετάρτη έχουμε τη δυνατότητα προσωπικής συνεδρίας όσοι επιθυμούν InfoPapaki, αλβέντο εγκατεστά.com και 6988-012-839 Στοιχεία τα οποία αναρτημένα σε σελίδα του σταθμού για όσου φίλου θέλουν να μιλήσουν προσωπικά με τον Γκάρλ ή και τηλεφωνικά ακόμα. Ε, και Αλλά καλά, θα στέλνετε, ούτε. γιατί πολλοί στέλνετε email και λέτε το όνομά λέει Θέλω ένα ραντεβού με τον Γκάρλ. Αφήστε ένα τηλέφωνο, μπορεί να σα πάρει. Η Μάρτον. Α, α, και το Σάββατο, έχει και... Το Σάββατο, σεμινάριο. Μάλιστα. Ε, προοδευτικά συστήματα, θα κάνουμε το ηλιακό τόξο αλλά και θα κάνουμε και ανάλυση πάνω σε αυτά οπότε όσοι μας θυμίσουμε την παρουσία τους θα δουν πώς δουλεύει το ηλιακό τόξο σε σχέση με το γενέθλιο χάρτη και πώς μπορεί να δώσει ασφαλή, ασφαλέστατη πρόβλεψη όταν, εάν και φόσον βεβαίως, είναι διορθωμένος ο χάρτης ε, Να πω, καταρχήν χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Κώστα τον Κονδύλη η παιδιά το ξέχασα, δεν έχω facebook και τέτοια. Κωστοί μου χιλιόχρονος, υγεία, καλές δουλειές ε, Ό,τι επιθυμείς θα τα πούμε τηλεφωνικά αύριο πιστεύω Πάμε να δούμε τώρα λίγο α, επειδή, Γιώργη επειδή εγώ δεν έχω τσάκ καθόλου Ναι ναι βλέπω εγώ αλλά δεν σε διακόπτω προχωράση. Κάνε λίγο τα δικά σου όταν και κρίνεις Παρακαλώ κυρία μου Λοιπόν τώρα από εκεί και πέρα ε, α, Για Τουρκία ολοκληρωσε. Με την Τουρκία Πάμε να δούμε λίγο δηλαδή, Τουρκία Δηλαδή είχαμε μείνει κασιδιαρή τοπε Τουρκία που την είχες μείνει στη μέση Ωραία. Και μετά πάμε σε άλλη δεσμή γεωπολιτικής Πάμε να δούμε λίγο την Τουρκία Γιατί είναι ένα σχάρτης Ο οποίος θέλει ιδιαίτερη μελέτη Και προσοχή Καταρχήν Η Τούρκη <coughs> Αυτή την περίοδο ε, ξεκινήσαν να κάνουν μια πολεμική επιχείρηση με τον κρόνο στον νέχτο οίκος γνωρίζουν ότι τα σώματα ασφαλεία ο στρατός και το αξιόμαχο αυτού διαφαίνεται από τον νέχτο οίκο με κρόνο στον νέχτο σε τετράγωνο με τον ουρανό σε τετράγωνο με το μεσουράνημα οπωσδήποτε δεν μπορεί να περιμένουν καλά αποτελέσματα του ότι επιπρόσθετα ο ουρανό είναι πάνω στο χείρονα και εύχομαι ε, ε, η μεγαλομανία του, του Σουλτάνου να του βγει σε καλό, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί ο Βλαδιμυρός δεν είναι αμελητεία ποσότητα και δεν είναι άνθρωπος ο οποίος παίζει ούτε με τις λέξει ούτε με τις πράξεις, οπότε μην την πληρώσει άμαχος κοσμάκι φοβάμαι. Από εκεί και πέρα η Τουρκία επιπρόσθετα έχει στην παρούσα φάση τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη της ψευδαίσθησης της Ουτοπία και της απάτης που είναι κυβέρνητης του Δεκάτου, αυτά που λέγαμε, ο Ποσειδώνας είναι ακριβώς απέναντι από τον Βόρειο Δεσμό. Πράγμα που σημαίνει ότι ο λαός έχει αφιονιστεί τόσο πολύ Έχει φάει τόσο παραμύθια από αυτόν τον πανηλήθιο τον Σουλτάνο Που πολύ φοβάμαι Ότι τώρα που θα έρθει και ο ουρανός να κάνει μέσα στο Μετά τον Απρίλιο Αντίθεση με τον Ερμή και αντίθεση με τον Κρόνο ε, Δεν θέλει και πολύ να γυρίσουν στην εποχή της Τη λάμπα ας πούμε του πετρελαίου οπότε καλό θα είναι ε, να είναι προσεχτική η κυριακή σύνοτι αυτό που διαβαίνεται με τον Ποσειδώνα αντίθεση με τον Βόρειο Δεσμό αλλά κυρίως τον κρόνο εκεί που είναι διότι θα πρέπει να λάβετε Πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο, με μια, με μια χώρα, συγγνώμη, η οποία είναι φύση και θέση στρατιωτικο κρατούμενη, δεν αποκλείεται σιγά σιγά να του πούνε όπως έλεγε και ο Πάριος, εγώ λέω να πηγαίνω και να πάει στην ευχή του Θεού ο φίλος μας. Ούτως ή άλλω, Τα πράγματα αυτά έτσι όπως διαφαίνονται, με τον κρόνο εκεί που είναι, και το τον να πλέον στον έβδομο να κάνει τετράγωνο με το χείρονα ε, πολύ φοβάμαι ότι, όπως είχε πει ε, ο Γιάννης Οριζόπουλο ο φίλος μου, ότι εμάς θα μας πουλήσουν, ε, θα δείτε τι πουλήμα έχουν να φάνει οι Τούρκοι. Ήδη έχει αρχίσει αυτό. Διότι, όπως να επικαλεστώ και μια φράση του Σουλεϊμάν Τεμιρέλ, λέει οι Έλληνες είναι ένας πανέξυπνος λαός, ο οποίος είναι 10 εκατομμύρια και κυβερνάται από 100 ηλίθιους, ενώ ο τουρκικός λαός είναι 80 εκατομμύρια και κυβερνάται από 100 έξυπνος. Δηλαδή είπε ότι είναι ηλίθιοι οι Τούρκοι και όταν φτάνει σε τέτοια στάρδια αυτογνωσίας αυτό είναι και πάρα πολύ καλό τώρα για κάποιους από εσάς που πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι τελειωμένη από αυτή την ιστορία είναι κάτι το οποίο προσωπικά εγώ δεν το πιστεύω Και θεωρώ ότι η Ελλάδα σιγά σιγά αρχίζει και θα ανακτήσει εκτιμένα πράγματα. Αυτό το λέει συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, δίκη μου απορία. Θα σου, πω, θα σου το πω, το γιατί το λέω. Πού στο διάλογο το βλέπεις αυτό να πούμε. Αυτό Δεν λέμε αυτό αυτό... αν είναι σε έξι μήνες, ένα χρόνο, σε ένα μισή. Αλλά που, από πού το συμπεραίνεις θέλω αυτό να ρωτήσεις. θα ξαναβείς. Γνωρίζω ότι και το έχω πει από το 12 αυτό το τύπου ο λέγει, βλέπαν ανάπτυξη ένα και το οποίο δεν ερχόταν. Ε. Ναι. Ωραία. Ε, ότι η, η Ελλάδα ε, ο χάρτης της, αυτός που ήταν από 21 Δωδεκάτου που αλλάξαμε χρόνο, 22 Δωδεκάτου συγγνώμη, δείχνει ότι μπαίνει σε μία τροχιάς ανάπτυξη. Όταν λέγαμε ε, ότι ε, τόσο η Τουρκία Όσο και η Γερμανία θα πάθουν μεγάλη νύλα, μα περνάγαν με τρελού. Ήσουν μπροστά, το είχε δει τον ναι, Τζέιμ. Ναι, ναι, ναι. Η πινελίκα μα ναι. ναι. Όμω δυστυχώ οι προβλέψει μα επιβεβαίωσαν ε, ότι. Ο λέει: είχε πει η ανάπτυξη από το Μάη και μετά. Ναι. Είχε πει. Ναι. Δεν απέχει ο Μάη. Όχι, όχι, δεν απέχει ο Μάης. και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή με την ε, νύλα που έχουν πάθει. Οι, οι Τούρκοι από τους Ρώσους αλλά και τις οδηγίες που έχουν εκδώσει τόσο οι Αμερικάνοι όσο και οι Γερμανοί να μην επισκέπτονται ε, οι, πώς το λένε, να μην επισκέπτονται οι υπήκοοι της κάθε αυτής χώρας την Τουρκία αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά ε, τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ καλύτερα για εμάς και αν η Ελλάδα είχε κάνει το παράδειγμα το να είχε επιλέξει το δικά της νόμισμα, πράγμα το οποίο δεν θα αργήσει, ε, θα είχαμε καταφέρει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης ακόμα νωρίτερα. Γνωρίζουμε ότι είναι ο Μάγιος, το έχουμε πει, εδώ είμαστε... Να το περιμένουμε το δούμε. Έτσι. Ναι, Οι Ευρωπαϊστέ τώρα τα κοπρόσκυλα τι κάνουν, έχουν φοβήσει τον κόσμο ενώ έχουν κλασσιμέντε μη διαλυθεί η Ευρώπη γιατί θα καταρρεύσουν και εκεί, τότε θα πάνε στην εποχή τη λάμπα. Γιατί δεν έχουν και φω αυτοί. Εμεί έχουμε και δέκα μήνε ηλιοφάνεια. Τώρα μου κάνει απίστευτη πάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σε μεγάλη πεχτούρα. Λοιπόν, και πάμε λίγο στο. Χάρτη... Επανάληψη εκπομπή. Θα το έχουμε κάνει έθιμο όταν τελειώσει η εκπομπή, θα την ξαναβάλω. Τι λοιπόν. να κάνω, δεν μπορώ να αρνήσω Ο κόσμο είναι πάρα πολύ Και επίσης όσοι θέλετε, αύριο το πρωί να είμαστε καλά πρωτοθέω ε, στο astrolaber.blogspot.com θα το έχω σηκώσει και θα. Την ακούσετε και από εκεί. Θα την ακούσετε στερεοφωνικά και από εκεί. Ναι. Έτσι. Δηλαδή θα την ακούσουν όπως και εμεί. την ακούσουν όπω και Θα την ακούσουν. Θα την ακούσουν. Πάμε, Πάμε λίγο τώρα αυτή τη στιγμή. Ε, όσοι με παρακολουθείτε Από το Astrology.gr Εδώ και χρόνια Και αν έχετε λίγο πρόσβαση Στα περσινά Είχαμε πει για τα χρηματιστηριακά Κράχ, είχαμε πει τέτοια Πράγματα τα οποία άλλοι δεν τα έχουν δει Ούτε στον ύπνο τους Και ο Χοντρούλης εκεί κάτω Που χτυπιέται Όσο και να χτυπιέται ο Μαλάκας Πείτε του καφέ δεν γίνεται φράπες Λοιπόν αυτό Αυτός που ξέρει κατάλαβε την Γιατί και εσύ είπα ε. Εγώ είμαι βαρικό καλός. Α, βαρικό καλός είσαι εντάξει. Yeah. Φοράς uh, και παλτό τέτοιο καιρό. Yeah. <laughs> λοιπόν, οπότε βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι προβλέψεις επιβεβαιώνονται, δεν χρειάζεται να κάνω αναφορές. Απλά μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία ε, θα σας στηρίξω τη χειροβομβίδα λιγάκι προς το τέλος για να έχετε απορίες έτσι για να μείνετε, να έχετε ασκήσεις για να κοιμάστε το βράδυ. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε λίγο όσοι ξέρετε λοιπόν, από αυτά. Είχαμε πει κράχ, χρηματιστηριακές ανακατατάξεις, είχαμε πει παράλληλο νόμισμα... Ε, σκέφτον το πετύχαμε και αυτό είχαμε πει προβλήματα με λαθρομετανάστες μας ήρθανε ε, τώρα δεν ξέρω καταρχήν εάν αφήνετε μακρύ μαλλί εάν αφήνετε μακρύ μαλλί θα κουρευτείτε σύντομα ένα αυτό ΣΥΡΙΖΑ θα το πάρουνε δεν ξέρω αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ αν θα είναι καρέ πάντως θα κουρευτούν σίγουρα ε, το δεύτερο και σημαντικότερο ε, αυτή τη στιγμή η α, χειροβομβίδα που κρατάει ο. Έλα. Ε, λοιπόν. Ε, Ποιος την κρατάει. Την κρατάει ο Σόιμπλε. Ωραία. Είναι η Deutsche Bank. Α, καλά τώρα. Η Αλής λέει έχουμε παράλληλο νόμισμα α, Θεωρείς εσύ ότι το νόμισμα που έχεις εσύ ε, Νομίζεις ότι θα α, έχει, έχει την ίδια πρόσβαση με το Γερμανό Αφού 320 μπορεί να πάρεις Λοιπόν, ο ένας φίλος εδώ λέει Είπες για πόλεμο μέχρι και απόψε και δεν έγινε Τα λέμε και έξω και μας λένε μαλάκες Τίποτα δεν βγαίνει μην ακούτε άλλο Φιλέ, ε, να περιμένεις Καταρχήν, είπαμε για την επίθεση Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει Και επειδή είσαι και λίγο τρόμπας Όχι, ε, δεν το αυτό Μπορεί να μην είναι με όπλα Να είναι αλλιώς Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Εγώ δεν σου είχα Με δίκτυα ασφαλείας προβλήψης δεν κάνω Αυτό θα να ψάχνουν να βρουνε κάπου θέναν άλλο Να τους πούνε και για τα α, Γλυκά καρκινάκια Κάλα δεν θα πω για το ελικόπτερο <ΣΛΟΟ> που έπεσε Εντάξει δεν τρέχει τίποτα Κατατύχει το βρήκαμε δεν είναι κάτι Το ελικόπτερο το ναι, δικό ναι, μας ναι, ναι, ναι. με τα τρία παιδιά Ναι ναι κατατύχει Θα δηλαδή. κάνω ένα σχόλιο ύστερα Ναι θα κάνω κι εγώ σχόλιο ε, Αν δεν σ' αρέσει η εκπομπή μη την ακούς Αν νομίζει ότι δεν βγαίνει ε, βρες κάποιον άλλον που λέει περισσότερα Εντάξει μπορεί ο άνθρωπος να περιμένει από εσένα okay, που γουστάρει περιμένει. Να λοιπόν. το παίρνει σαν είδηση λοιπόν, Αυτό θέλει να πει. Ο Λέω πόλεμος εγώ. καταρχήν έχει ξεκινήσει Και θα σε πάω και λίγο πίσω Και είχαμε πει ότι είναι η μεταλαμπάδευση της Ουκρανίας και το καθεξής Άρα από εκεί και πέρα Ωραία αν δεν καταλαβαίνει πέντε πράγματα, είναι θέμα αντίληψης, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Φροντιστήριο σε μυαλό δεν μπορώ να κάνω. Αν σου αρέσει η εκπομπούλα, να την ακούς. Μπορεί να σε φτιάχνω καρποδίνης. Οκ, γούστα είναι αυτά. Εγώ όμως, δεν κάνω τίποτα. αν νομίζεις ότι θα γράφεις τέτοια α, μηνυματάκια και ότι εγώ είμαι καμιά κοτούλα, έχεις τυπήσει λάθος, πορτάφυλλε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακατώ. Το επόμενο που θα πρέπει να περιμένετε είναι σιγά σιγά η... να αρχίζει τα προβλήματα η Deutsche Bank. Όσοι διαβάζετε χρηματιστηριακά θα το α... αποκαλύψετε. Ε... Είχα... Είχα... Είχα γράψει κάπου ότι θα γίνει ένας θάνατος, ναι. επιφανούς προσώπου εννοείται, κάτω από περίεργε συνθήκες Φίγες. Και σε αυτό επιβεβαιωθήκαμε ναι. Στο κλείσιμο της εκπομπής θα αναφερθούμε σε αυτό ε... Εννοείς το παιδί που χτυπήσει σκοτώθηκε ναι, και ναι, ναι. ναι Λοιπόν Οπότε Εάν δεν σου αρέσει φιλαράκο ε, Πώς το λένε Αν σου αρέσει να ακούς την εκπομπή έχει κάτι Λοιπόν Αν φτιάχνεις να μοντυλές Πάλι κάτι έχει το δικαίωμα Μπορεί να τον εξητάρεις Εντάξει Λοιπόν πάω να τραγούδι και οι ερωτήσεις επειδή είχες κομμένο τσάτ και σου ξανάρθε mm -hmm. θέλουν να ξέρουν για τα νέα μέτρα το ασφαλιστικό αν θα περάσουν αυτά δηλαδή τι βλέπεις να επικεντρωθείς λίγο στην χώρια ελληνική Άρα. Άρα. πραγματικότητα. Άρα. you'll need travel and choose drive your problems from here όπως κάθε Σάββατο 18 με την εκπομπή, το Full του Άστρου που επιμελείται, παρουσιάζει και τον βοηθά όσο μπορώ και εγώ έτσι να κάνουμε ένα διάλογο ο κύριο Καχάιν Την οποία εκπομπή έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 14 και σε ό,τι μπορώ να θυμάμαι, έχει μια επιτυχία μεγάλη στατιστικά. Λοιπόν, λοιπόν ο κόσμο ζητάει να πει για τα ελληνικά πράγματα κυρίω. Πέραν των άλλων που είπες Άρα. Οπότε χρόνο έχουμε, πάμε Άρα. Λοιπόν πάμε να δούμε λίγο Τα εσωτερικά Τα εσωτερικά τα πράγματα είναι Πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ απλά ε, Η κυβέρνηση αυτή Είτε μα αρέσει Είτε δεν μα αρέσει Με τη μορφή που έχει πέφτει Και ε, επίσης ε, επειδή αυτά είναι και γραμμένα, να τα βλέπει και ο στόκος που παρακολουθεί, ε, έχουμε πει ότι η κυβέρνηση αυτή καλοκαίρι δεν βγάζει. Για να ξεκαθαρίσουμε. Και τα είπαμε πότε. Με την ορκομοσία. Όχι να περιμένω να δω θα υπογράψει τρίτο, πέμπτο, ευθέτο μνημόνιο. Με την ορκομοσία. Ήταν αύριο με του αγρότες και αμέσω πάει για εκλογέ για να πάρει καμιά ψηφούλα. Έτσι. Οπότε. Ε, Δευτέρα έχουν ραντεβού. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Τα ραντεβού που έχουν, εντάξει. Ε, η Αλίκη λέει θα κάνει ροϊκή έξοδο το τσιπράκι. Να, ε, αυτό ε, για πάει. Εκεί το πάει. Ε, για εκεί το πάει. Και να πει, Να, εγώ πήγα να με φαντασυφέροντα. Έτσι. Άσυρα, αγόρι μου. Ε, οπότε, τώρα πάμε. <laughs> Ο Σουηδί Πουίκ λέει αυτό με το κούρεμα των μαλλιών έχει δύο ερμηνεία: κούρεμα καταθέσεων και επιστράτευση. Διευκρίνησε σε παρακαλώ. Κοίταξε να εγώ καταρχήν το κούρεμα των μαλλιών το κάνω ανέκαθεν γιατί είμαι τώρα και λίγο γεροντάρα και δεν με παίρνει για επιστράτευση παρόλο που είμαι μάχημος ε, Οπότε πάμε για το δεύτερο πλάνο, κούρεμα καταθέσεων ούτως ή άλλως, αυτά είναι ε, δεν είναι χάνε... δυνατόν να πάρουν κάτι ειδήσει να προσαρμογεί οι και να έχει 0,01 λεπτό η μετοχή του. Μα δουλεύουν. Δεν υπάρχει... Πού τα Ποιο... πάντα λεφτά. Ποιο τραπεζικό σύστημα. Πού τα πάνε λεφτά, α Δεν είναι... τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει. Απλά για να πούμε λίγο στον κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή και πάμε λίγο στο χάρτη τη ε, μεταπολίτευση. Ένα λεπτό λίγο. Όπου πιο πριν ένα μήνυμα έλεγε για να σε συνδέσω με αυτό που λες ότι από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα με τον ίδιο <κυκ> χρόνο. Ταξιδεύει το οροσκοπιο αυτό. Δυστυχώ, εντάξει, υπάρχουν τα προοδευτικά συστήματα που δείχνουν ώρε ώρε κάποιε έτσι αναλαμπε που τραβάμε σαν έθνο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι ο χάρτη. Είναι αυτό που λέμε τέτοια στάνη και τέτοιο γάλα βγάζει. Δυστυχώ. Αυτό όμως που θέλω να ξέρετε είναι ότι η Ελλάδα πάντα τώρα μέσα από την Ουράνιν γιατί την κλασική, εντάξει, τώρα δεν την πολύ την ψιλοβαριέμαι, να σου πω την αλήθεια, μπήκανε φίλοι και από την άλλη μεριά του Ειρηνικού, από το Σαντιέγκο, Σαν, Σαν Φραντσίσκο από εκεί, ε, δηλαδή αγόρι μου. Εντάξει, δυστυχώ στην Ελλάδα ξέρετε. Η η επιτυχία επειδή τώρα το πιο εύκολο πράγμα θα ήταν εκεί να έβγαινε και να σας έλεγα και γλυκά μου καρκινάκια και σας αγαπώ πολύ Μαρία Λιφέρη ε, δεν το κάνω όμω γιατί καταρχήν σέβομαι τον εαυτό μου πρωτίστως ωραία και κατ' επέκταση σε, σέβομαι και εσάς Αυτός η είναι. χώρα αυτή τη στιγμή ο προοδευμένο ο transit χρόνος είναι από το ετήσιο μάλλον συγγνώμη, είναι πάνω στον άξονα Ζεύς Άδμητος αλλά βέβαια είναι και πάνω στον άξονα Ιλιοδία από τη στιγμή που βλέπουμε Ιλιοδία ξέρουμε ότι η χώρα θα ορθοποδήσει από την ώρα που βλέπουμε το Απόλλον ίσον Ήλιος ξέρουμε ότι η χώρα θα ορθοποδήσει βλέποντας όμως το Κρόνος, ο υποθετικός αυτός της Ουράνιαν, όχι ο, ο άλλος της... ο Σατούρν που λέμε από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ο Κρόνος είναι απάνω στον άξονα Ζεύς Άδμητου δείχνει ότι πάμε να ξεκινήσουμε κάτι πολύ μεγάλο πάμε για μια Ανάσταση και κυβερνητική αν θέλετε αλλά για να έρθει η Ανάσταση πρέπει να προέρχεται το θάνατος και θα πρέπει δείχνει ότι μέσα από αυτή την όψη ότι θα αλλάξει τελείως, το λέμε αυτό με τα γνώσεως, τελείως, ο τρόπος για κυβέρνηση χώρας για τα επόμενα χρόνια. Πάμε στην τραγούδη. tell you when It's Στο σπίτι, πάμε με το τρένο. Εμεί, εδώ, ακούμε αλπέτο14.com και την εκπομπή. Το full του άστρου, μην αύριο την εκπομπή. Άγνωστοι επισκέπτε στι 8 θα γίνει τη Κακομίρ. Όπω και όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν, να πάρουν τα τηλέφωνα του σταθμού από τη σελίδα που είναι αναρτημένα και το site, το email. Μάλλον και να στείλουν μηνύματα πάντα με κάποιο τηλέφωνο. Υπάρχει εχεμήθεια. Ένα δεύτερον το επόμενο Σάββατο έχει σεμινάρια εδώ και κάνει τα διάφορα ο κύριος που έχουμε απέναντί μας και τρίτον επειδή σου επανήλθε το chat τα έχεις από ό,τι βλέπω οπότε ξεκίνα να απαντάς Λοιπόν καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω ε, Όσου με αμφισβητούν ε, ξέρεις, τι γίνεται, Εγώ τότε... νόμιζα ότι θα ευχαριστήσω όσου σε ακούνε, διότι είναι απίστευτο ο κόμμα μέσα και έχει μπει και μισή Αμερική. Έτσι. Από τη Φλόριντα, Μαϊάμι, Σαντιέγκο, Λο Άτσελε, Σαν, σαν Φρανσίσκο κλπ. Mm. Δηλαδή σε λίγο καιρό θα σε ψάχνω να μπαλά. Κοίταξε να δει. Καταρχήν βλέπω τι λε για το σενάριο που θέλει ο Τσίπρα το πρώτο κόμμα να παίρνει πόνου 20 έδρε και το δεύτερο 30. Λε κάρε σε λίγο καιρό να τραβάνει τα μαλλιά του έτσι και να σκάσει δεύτερο κόμμα η χρυσή αρχή. Κοίταξε να δει. Ε, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο πότε θα θα κηρυχθούν θα κηρυχθούν εκλογές ε, νομίζω ότι θα έχουμε ο Σκουίτη που λέει ένα βασικό στοιχείο από το σενάριο πως θα δεχτούν οι απέναντι Έλληνες μια ακραία αλλαγή καθεστώτος Δηλαδή θα πάμε τελικά σε εμφύλιο. Κοίταξε να δεις. Ο Έλληνας γενικότερα έχει ένα μειονέκτημα αδερφέ. Όταν βρεθεί με γεμάτο στο μάχη είναι ήρεμος. Λοιπόν, ε, ε, τώρα από εκεί και πέρα θέλω να ξέρετε ότι έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε αγροτικό. Είναι δύο πράγματα που δεν μπορεί να τα περάσει ο Τσίπρας. Οπότε νομοτελειακά... Θα οδηγηθεί σε, ηρε... σε ηρωική έξοδο Δεν μου είναι στο κουτσό το άλογο που του λέει συνέχεια κάνει κουμενική και κάνει κουμενική και κάνει κουμενική Για να μην μπει μόνο αυτός να στηρίξει και φάει το ξύλο mm. Τι βλέπεις Κοιτάξτε να δει. Ε, νομίζω ότι η κουμενική κυβέρνηση αποτελεί περισσότερο έναν ευσεβή πόθον κάποιον π.χ. του Λεβέντη για να μετά από 23 χρόνια για να δει καρέκλα ο Παρά οτιδήποτε άλλο, ούτως ή άλλως ε, τα πράγματα έτσι όπως οδηγούνται δεν μπορούν να, να οδηγηθούν εκεί πέρα και να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά δεν γίνει του ο καθένας να κοιτάει που θα βάλει τον κόλλο του να κάτσει και να πηδάνε 10 εκατομμύρια έδυνες Λεγώ, τι γίνεται, που αυτοί, νιώθουμε αυτοί μαλάκες Αυτή το και λίγο με τη λογική. Και επικαλούμε λίγο και τη λογική σου αυτή τη στιγμή. Πιστεύεις ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει ο Κούλης στη κυβέρνηση οικουμενική, δηλαδή να πει ναι σε αυτά που βρίζει του Τσίπρα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, νοήμω νόνιμη, αλλά ξέρω ότι εχθές ήταν και τα δύο παιδιά αυτά στο αφεντικό τους. Στην Ευρώπη να, Και ο Κούλης και ο Ο Κούλης είχε ο πάει χάρη της πρόσκλησης Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Δεν έχει σημασία εντάξει, Τα αφεντικό ναι, ήταν ναι, ναι, στην ναι, ναι, απέναντι καρέκλα ναι. Τώρα Οπότε, αν έχουν διαλέξει λάθος αφεντικό ναι. Και δεν βλέπουν τις εξελίξεις Είναι δικό τους πρόβλημα Αλλά έχουμε μπερδευτεί και εμείς Για να καταλάβουμε τι λέμε <χω> Θεωρούμε λοιπόν ότι η, πώς λένε, η κατάσταση ε, σε κάποια πράγματα της χώρας είναι σε μια όριακή φάση ε, και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το διαχειριστεί ο, ο, ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας τα πράγματα έχουν σφίξει όντως έχουν ε, προχτές είχε κατέβει ο Μιχαλογιανάκη στο κάτω στην Κρήτη Κότε βγάλει μαλλιά. Τι ναι, μα, τον πιάσανε, του Δεν είμαστε άλλε καλέ. Σύνταγμα έχουμε στίξει κρεμάλες Μα και άκουγα το μεσημέρι σε ένα ραδιόφωνο μεγάλο ε, τον εκπρόσωπο των αγροτών. Λέει: Κατεβαίνει μια επιτροπή με νέα παιδιά σπουδαγμένα με πτυχία πανεπιστημιακά. Δεν είναι αγρότε τώρα με την τσάπα την Και οι που τα λέγανε στο καφενείο. Και πήγαινε ο κάθε γλυφ, γλυφίτζουρα να πούμε για εμπόχλη και τους έλειφε να πάρει τις ψήφους τα παιδιά είναι μορφωμένα τώρα εναλλακτικές yes. καλλιέργειες κλπ. Και, και λέει το εξής κατεβαίνουν λέει 17-18 άτομα εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο των αγροτών γιατί πάνω του διασπάσουν με το βούτα μπου... και, και το γκουτα αν δεν καθενε οι αγροτουσίδικα ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι το ΚΚ οι φίλοι του εργατή που του έχουν αφήσει άνεργου, έχουν κλείσει πέραμα και όλα τα εργοστάσια λοιπόν και λέει ότι έχουν εντολέ. Συγκεκριμένες και προτάσεις Εάν δεν τις δεχτεί συνεχίζουμε ναι. Οπότε από τρίτη τετάρτη πάμε σε καινούριο έργο ναι. Πάμε ε, Οπότε καλό θα είναι Να Να Σαν ε, Δεν γίνεται ας πούμε το ένα Μέλο το σεβασμό προς το νεκρό όλο το σεβασμό προς το νεκρό να... Σε άλλο έργο να πηγαίνει τόσο κόσμος στην κηδεία του Παντελίδη και να έχουμε το αγροτικό και το ασφαλιστικό και να είμαστε όλοι στον καφέ νέο. Ναι. Έτσι ναι. Δεν μιλάμε για το παιδί που χαθεί και ημαρτών. Για πώς τον πώς το πώς... κόσμο μιλάμε. Έτσι. Το μυαλό που κουβαλάει. Έτσι. Άτσι μπράβο. Γιατί εγώ δεν είδα να ανοίξω μια παρθεσσούλα τώρα. Mm -hmm. Δεν είδα κόσμο να παραπονιέται που του έχουν πάρει και τα σόβρακα ομαδικά να βγει έξω. Ένα... Δεν είδα αφιερώματα τετραωρίας από τα σκατοκάναλα ε, Για τα τρία παιδιά που χαθήκανε προχτέ. Δεν τα πήρε χαμπάρι κανείς Δεν τα ονόματά τους μέσα σε μια εβδομάδα. Mm -hmm. Έτσι Ωραίος. Και είδα να πούμε τις μούρες εκεί τις ξεραμένας Την άλλη είναι ε, μαύρα όλοι Που Ελπίσης λέει πούμε... τρώει διγυηνής κλπ. Και, και πήγανε να κλάψουν το παιδί Το οποίο πριν mm -hmm. ένα χρονό Το βρίζανε όλοι αυτοί Mm -hmm. Διάβασα εγώ ε, διάφορα και είχε πάει και στην Κύπρο και έκανε ένα τραγούδι. Ένα στίχο είπε: Ατυχή, Έτσι. όπου ζήτησε συγγνώμη το παιδί αυτό. Και του την πέφτανε μέχρι προχτέ, και τώρα πήγαινε να τον κλάψουν ναι. επίση. Να πούμε και μία δηλαδή, είδη: Η αεροσιλία στο νερό ήταν αυτή. Να πούμε και μία είδη: Τελευταία στιγμή που έχουμε η Ελλάδα λέει έχει το χάλκινο μετάλλλιο στο βάθρο τη υπερφορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ξέρουμε τι λέμε. Επίσης το Καστελόριζο και Αλεξανδρούπολη είναι τα δύο νέα περάσματα για τους λεδρομετανάστες και συγγνώμη που θα το πω, εδώ η κυβέρνηση επειδή έχει δεχτεί να είναι εκτός το Καστελόριζο ναι, ναι, ναι. τις περιπολίας του ΝΑΤΟ έχει δεχτεί χτύπημα κάτω από τη μέση, γιατί από εκεί αρχίζει η που... Αόσπου... Έτσι, έτσι. Και τώρα από εκεί και πέρα Στην Αλεξανδρούπολη παιδιά Λυπάμαι που το λέω Αλλά πρέπει να βγάλουμε και κάνα φανταράκι να... ναι. έτσι... Τους έβγαλο καμένους Και κάνουμε τις πλήστρες Εντάξει. Για να κοιμούνται οι άλλοι Για δεν πάνε στην Ερμού Έξω από του Μουστάκα που έχει στο Α Και είναι εξαπλωμένοι οι άστεγοι Στη σειρά Στη σειρά μιλάμε για εκατοντάδε Κύριε Καμίνη δεν έχει αδιακτήρια αν βάλει του ανθρώπου μέσα να μην ψοφήσουν στο κρύο. Αλλά αυτοί είναι Έλληνε, δεν αλλοδαποιει. <κοί> ο ανθρωπισμό είναι μόνο στου αλλαράδου. Θα ξαναγίνει. Θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Στη και... σκύριε ένα σένα σουλιμάζει. Πάει τώρα ο άλλο. Ωραία. Σου δίνει τρόφιμα σου δίνει τρόφιμα και λέει, είναι ρατσιστής λέει γιατί κάνει διάκριση και τα δίνει Έλληνε. Εσύ όλα αυτά τα προνόμια που δίνει σε αλλοδαπού δεν είσαι ρατσιστή. Εναντίον των Ελλήνων που πληρώνουνε. Λοιπόν, ακόμα να, να σου πω κάτι: Γιατί οι προφητείε σου μου αρέσουν, εγώ δεν στο έχω πει ποτέ. Α το πω τώρα δημοσίω. Έχω κάτι γνωρίμενε. Κατά σύντοση. Λοιπόν, αυτά που γίνονται τώρα μου τα έχει πει εμένα πολύ ψηλά, ιστάμενο τέλεχο του λιμενικού και του τελωνίου. Πολύ ψηλά. Τώρα είναι συνταξιούχοι. Μα πολύ ψηλά από το 12 mm -hmm. Από το 12 Είχα πάει να ρωτήσω κάτι για μια πληροφορία που ήθελα Και λέω και το εξή εδώ για να ξυπνήσει ο κόσμος Το καλοκαίρι ή λίμνος Όπου της πήραν την εφορία και την πήγανε στη Μητυλίνη Ενώ έχει 25-30 κόσμο Είναι απέναντι από το Ήλιον Παύλα την Τρία mm -hmm. Είχα πάει εγώ να ρωτήσω κάποιο πολύ ψηλά εστάμενο πρόσωπο τότε φίλο μου τον ξέρω 30 χρόνια Λόρεσή υπάρχει ένα σκάφος που κουβαλάει 60 άτομα την ημέρα από την Τουρκία ενείδη τουρισμού στη Λίμνο τους πάει και απέναντι ξανά ε, να δούνε την Τρία και λοιπά, και παίρνει 50-60 ευρώ το κεφάλι είναι μια ώρα μια μισή κάνει το ταξιδάκι έτσι βολτίτσα Δηλαδή, βγάζει ένα μεροκαματάκι τρία χιλιάρικα την ημέρα. Επί δύο-τρει μήνε είναι κάτι νούμερα. Έτσι. Το κόστο λοιπόν είναι τα πετρελαϊκά του, Ένα κυβερνήτη που έχει απάντου, δίνει δύο-τρία χιλιάρικα και κάνα δύο ναύτε να δένουν τον κάμπο. Έχω εγώ κάτι φίλου από εκεί, Έλληνε πράκτορε κλπ. Λέω για δεν κάνω με ένα σκαφάκι έτσι και έτσι το καλοκαίρι. Uh -huh. Τα λέω γρήγορα για να θα καταλήξω στην ουσία. Έτσι. Και πάω και του λέω. <κοί> καθοδήγησε με για να μπει στη γραφειοκρατία και λοιπά με το σκάφος να ρίξουμε ένα σκάφος εκεί 60-70 ατόμων και λοιπά και μου λέει δεν το κάνεις με τους φίλους σου απέναντι που είναι Έλληνες με έναν Λατούρκη είναι Έλληνες Κωνσταντινούπόλος και λοιπά mm. Έλληνες καθαρή και με ελληνικά ονόματα διότι από εδώ δεν σε συφέρει θα σε φάει η και θα σε φάνε ζωντανό τα κοστολόγια έτσι το πιάνει. Έχει καταργηθεί και το τελωνίο. Αυτέ είναι πληροφορίε του 12. Και μπαίνει ο καθένα μέσα. Αλλά δηλαδή δεν μπαίνει ένα με ένα σκάφο τουριστικό από τα παράλια τη Τουρκία στα ελληνικά να να πει τον καφέ του με το σκάφο του και δεν μπαρκάρει στο τελωνίο. Πάει. Δεν είναι όπου γουστάρει. Δηλαδή βλέπει λάθρομετανάστε. Δεν υπάρχει έλεγχο. Ναι. Λοιπόν, αυτά μου τα έχει πει από το 12. Πάρα πολύ ωραία. Κάνουν λοιπόν ελεύθερη ζώνη από πάνω. Μέχρι κάτω όλα τα νησιά Ελεύθερη ζώνη Τι θα παίξει στο μέλλον δεν ξέρω Και λιμενικά Και Τελωνιακά Και φωνάξανε λέει τώρα τον Άτο να τις Γιατί άμα δει ο άλλος ένα περιπολικό Και κάνει βόλτα περνάει σε μας τώρα το ξέρω γαλά του έργου λοιπόν... Λοιπόν, Και τι ήθελα να πω και κλείνω συνόμοι mm -hmm. Ότι εγώ με αυτά που λες Και με αυτά που διαβάζω και ξέρω για δεν είμαι και ηλίθιος Διαπιστώνω Τυχή πληροφορία που έχω πριν έτσι, ένα χρόνο, πριν δύο, πριν έτσι. τρία, πριν πέντε. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν η παράπουλα είναι σημαδεμένη εμείς, και τελεία. Παύλα. Τώρα, αυτά που λέει το άτομο εδώ είναι άλλο πράγμα. Εγώ σα είπα κάτι διαφορετικό. Συνεχίζει. Εγώ έτσι επειδή βλέπω και το ρολόι απέναντι μου. Δεν πειράζει, το κρατάμε ε, δέκα όχι, όχι, όχι, δεν θα το κρατήσουμε. Θα... Δέκα λεπτούλια και είπα, θα πάμε όχι. επειδή παρλάρισα εγώ γι' αυτό στο το τέλος, λέω. Στο τέλο. Κάτι σημαίνει Ωραία. Οπότε θα την πετάξουμε μετά το τραγούδι που θα παίξει τη βόμβα για να πάμε προ το τέλο και να έχει και ενδιαφέρον τη Δευτέρα η εκπομπή. Γιατί ε, τη Δευτέρα την περασμένη ήμουν κομμάτια, σα ζήτησα συγγνώμη. Έχω προμηθευτεί όμω ε, βιταμίνες, Gin Sex Special. Α πούμε. Οπότε θα είμαι τούρμπο τη Δευτέρα. Λοιπόν, τα οδηγηθούμε σιγά Τι θα κάνει. Να την πάμε όμως μετά την άλλη ομάδα, Τετάρτη να σπάει θα δούμε, θα δούμε να το συζητήσουμε μεταξύ μας Και θα το αποφασίσουμε θα το αποφασίσουμε Εντάξει. Ωστόσο πάμε σε ένα τραγούδι Γιατί έχω μαζί μου και το τικεράκι Και πρέπει να το πάω σπίτι Εντάξει Λοιπόν, Τόνι Μπένετ I... I left my Σαν Φρανσίσκο, αφιερωμένος Οι φίλου μας ακούνε <συγλώσεις> από το Λοσάντζελες Από το Σαν Φρανσίσκο, από το Σαν Και από όλη την ανατολική Από τη δυτική ακτή Του ειρηνικού To my city by the bay I left my heart In San Francisco High on a hill It calls to me To be where little cable cars Climb halfway to the stars The morning fire the air I don't care my love waits there in San Francisco above the blue And windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun. Τόνι Μπένετ, τεράστιο, να πω εδώ ότι έχω αναμνήσει ότι έχω κάνει όλη αυτή τη βόλτα τη κόσταση από πάνω από το Σαν Φραντσίσκο μέχρι κάτω. Όλε παραλίε με φίλου προ λίγων ετών, βέβαια δεν συγκρινται με τι δικέ μα αυτά που λένε Σάντα Κλάρα, σαν τα μόνηκα, σαν τα, τα αλλιώ είναι σαν τα τέτοια μου α πούμε, αλλά τέλο πάντων, δεν πάβει το περιβάλλον και όλο το ταξίδι αυτό να είναι καταπληκτικό. Και... Βεβαίω ενώ όχι από το Χάιουέ. Από το Root One Είναι ένα δρόμο όπως είναι εδώ η σκάλα, Μια Λόριδα πάει μία έρχεται Από πάνω το βουνό, από κάτω Ερηνίκος Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μουσικό διάλειμμα Είσαι κοσμοταξιδευμένος Μπαγάσα Έχω κάνει κάτι μαλακίες Εγώ στη ζωή μου Με, με, με, με την Κελλιέννη Λοιπόν ε, Βλέπει το chat, το μαζεύει, αλλά είναι και ψυχασθενέ το άτομο. Λέω: Πε και αυτό και αυτό, Όχι, λέει να με στηθούν να με ακούσουν τη Δευτέρα, αφού στην ότερα και σα ακούω. Ωραία, μα τα Σήμερα, δεν θα βάζω εγώ. Γιατί με παράτησε μόνο. Λοιπόν, άκουναν αντίστοιχα. Μου κάνουν παράπονα <laughs> ότι επειδή είσαι μόνο και δεν έχουμε έτσι την παλίτσα να το διασκεδάσουμε, είσαι αγχωμένο και είσαι ένα άλλο Καρλ. Πού <laughs> οφείλεται αυτό στην, απο... στην απουσία μου. Έτσι αφού ξες, μακριά σε έχω θέμα Αγώρι μου Λοιπόν ε, θα κάνουμε θα δηλώσουμε εδώ επισήμως ναι, Στον αέρα είναι ναι, της ναι, κακομοίρας Γίνεται μέσα τον είδε στο χάρτη ναι. ε, ε, Το σύμφωνο Φιλίες έτσι, έτσι. Εντάξει έτσι. Λοιπόν ολοκληρώσει Λοιπόν πάμε ε, Θέλω να πω δύο πραγματάκια ε, Μου λέει μια φίλη Καρ λείπες ότι θα μα πει Για τον Παντελή το ατύχημα Ναι ε, αν πάτε στο astrolabor.blogspot.com είναι ο τελευταίος χάρτης. Να θα κατεβείτε κάτω-κάτω... <coughs> λοιπόν... Ε, αν κατεβείτε κάτω-κάτω θα δείτε το χάρτη ε, με βάση την ώρα του ατυχήματο χωρίς να έχω βάλει... Δηλαδή εξετάζουμε το συμβάν χωρίς να εξετάζουμε τον το χάρτη του, του αποθανόντος. Ε, είχαμε, για να δούμε τον τραγκάρισμα του τραυματισμού, βάλαμε τον άξιον Άρη Ουρανού, πέφτει Άρη Ζεύς, Βουλκάνους Ποσάιντον και Ίσον Ερμήση. Το μόνο που μπορώ να πω ότι δεν είναι το θέμα η ταχύτητα. Θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή όταν ξεχαστεί όμω το θέμα. Ό, όταν ξεχαστεί, όταν βγουν οι. Όχι, όχι, σα το λέω ότι δεν είναι το άτυχημα. Το η ταχύτητα, πίσημα. εγώ δεν ξέρω τι εννοείς και δεν με ενδιαφέρει, αλλά έτυχε προχτέ να πάω στο ελληνικό με το μετρό. Το ελληνικό είναι η τελευταία στάση του μετρό, Ανθούπολη ναι. Ελληνικό. Ναι. Ακριβώ απέναντι δεξιά mm -hmm. είναι η στροφή που έγινε το περιστατικό. Πολύ ωραία. Και είχε γύρω στα 300 άτομα. Λέω τώρα μια και το άνοιξη και θα ολοκληρώσει ότι η στροφή αυτή είναι φουρκέτα και έρχεται κανείς από το παλιό αεροδρόμιο την παραλία πάνω mm -hmm. και είναι κλειστή αριστερή φουρκέτα 90 μοίρες και και σε στην λεωφόρο Βουλιαγμένης με κατέτηση την Αθήνα. Mm -hmm. Λοιπόν, ένα εργαλείο σαν και αυτό το οποίο είναι από τα πρώτα στον κόσμο σε ασφαλεία. Mm -hmm. Με τρει χιλιάδε κυβικά, άλογα, αρρώσα κυμπρό, πίσω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Έχει πάρει την παριέρα από την αρχή τη κλίση τη στροφή και την έχει βγάλει. Έχει βγάλει τα δοκάρια, τα κάθετα, τα ήττα που την κρατάνε και έχει και στη θέο να. Αυτό. Εγώ δεν τρόμαξα για το δυστέχημα που ο καθένας στεναχωριέται όταν βλέπει νέα παιδιά μέσα και δεν εξετάζω τις λεπτομέρειες. Mm -hmm. Εγώ η σκέψη μου, ξέρει που πήγε, ήταν 8.30 το πρωί λένε mm -hmm. και πήγε στο ότι το ρεύμα τη Ανόδου σε καθημερινή τη βουλιάγμένη είναι τίγκα γιατί ο κόρνος μπαίνει στην Αθήνα και πάει στις δουλειές του. Και λέω έτσι και έφευγε το αμάξι από κάτω, θα είχε πάρει άλλα 10 αυτοκίνητα σβάρνα. Με άλλο. την πίεση λοιπόν, που υπέστη η μπαριέρα και όλο αυτό το σκηνικό για να γίνει λιώμα αυτό το τάνξ mm -hmm. πρέπει να μπει και με πάρα πολλά χιλιόμετρα μέσα. Εντάξει, μεγάλη. από τη στιγμή που παίζει ο Αριζεύ, και αν βάλουμε και τον ήλιο, θα πρέπει να συμπεράνουμε καταρχήν εάν το αμάξι ήταν οκ. Okay. Για μένα είναι μηχανολογικό το πρόβλημα, δεν είναι κάτι άλλο. Μην θεωρείε συνωμοσία. Αλλά είναι μηχανολογικό το πρόβλημα Πάμε τώρα για κάτι άλλο Πάρα πολλοί κόσμος έχετε βγει και μου ταχώνετε Με το θέμα του... Ρωτάνε αν έχεις κάτι άλλο πολιτικό να πεις λοιπόν, Αγαπητοί φίλοι Δευτέρα 10 η ώρα Albedo14.com Studio V Carl Heinz-Ottiger Solari λοιπόν, Εγώ λείπω Το τελευταίο... Και κλείνουμε. Ετοίμαστε το μουσικό χαλί, σας δίνω λίγο τροφή για σκέψη και τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ για την τροφή. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος μου ταχώνει για τη στάση την οποία έχω επιδείξει απέναντι στο Τσίπρα. Ε, όσοι με έχετε παρακολουθήσει έχω πει ότι ο Τσίπρας μπορεί να έχει και έναν στο μανίκι. Ε, το άσος που μπορεί να έχει στο μανίκι Σκεφτείτε το Μήπως Δεν υπήρχε Ποτέ Στο μυαλό του Το θέμα παραμονής της χώρας Στην Ευρωζώνη ναι. Και είχε Μόνιμα το μυαλό του Το θέμα της εξόδου Από την Ευρωζώνη Το ένα είναι αυτό Ηρωικά και καλά Δεν έχει σχέση. Ναι. Το θέμα είναι Ποιο είναι το plan b. Το αποτέλεσμα, ναι. Ε, οπότε, το... Ένα το είπαμε, σκεφτείτε το θα το πούμε τη Δευτέρα. Το επόμενο που θέλω να ξέρετε είναι ότι ποτέ δεν κάνουμε προβλέψεις με βάση πολιτικές πεπιθύσεις. Θα σηκώσουμε κάποια πραγματάκια... Γιατί ούτως ή άλλως από τέλος του μήνα θα μπορείτε να με βρίσκετε εδώ στη ραδιοφωνική μου στέγη και μόνο μέσα στο astrolabor.blogspot.com Τελείωσες. Ε, ναι, η... ε, νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο Πάρα πολλοί κόσμος Είναι μέσα και από, από όλα τα σημεία γενιά, του πλανήτη Από όλη τη, από κάθε γωνία του πλανήτη Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Δευτέρα 10 η ώρα Όσοι μπορείτε ακούσετε την εκπομπή Νομίζω θα βγείτε Αρκετά κερδισμένοι και για πολλούς που δεν είχαν έτσα έκανε διακόπες Επαναλαμβάνω τώρα που είναι όλοι ο Νέρ Ότι μετά από 5-10 λεπτά να την περάσουμε στο κεντρικό υπολογιστή την εκπομπή Θα την ξαναπέξουμε επανάληψη Δηλαδή είναι 10 και 4 Μάξιμουμ 10 και μισή Ή να πω 10 και μισή για να είναι όλοι έτοιμοι 10 και μισή η εκπομπή θα παίχτε σε επανάληψη yeah. Αυτά για σήμερα Φίλε για φίλες, σας ευχαριστώ πολύ Η παρουσία σας είναι συγκινητική Η Χριστίνα λέει Αν δεν μπορέσουμε τη Δευτέρα θα την ανεβάσεις Ναι, Τετάρτη βράδυ θα είναι, θα είναι έτοιμη Να μπορείτε να την ακούσετε και να την απολαύσετε Η άλλοι λέει Όχι στο Αστρόλογη, νομίζω άλλης, τα... Η Βόμβα λέει ποια είναι Η βόμβα, Τα ελληνικά μου είναι καλά Η Βόμβα είναι ότι στο μυαλό του Τσίπρα ποτέ δεν υπήρξε πλάνο παραμονής στην Ευρωπαϊκή στην Ευρωζώνη αυτά όμως θα τα αναλύσουμε τη Δεύτερα καλό σας βράδυ λοιπόν από μένα μια μεγάλη καλή θα παίξουμε επανάληψη στις και αύριο έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στους άγνωσες επισκέπτες ή τας 8 η ώρα Καλά να είστε όλοι και καλή συνέχεια.